Πρελός, παιδί, ηλίθιος, αναδεχθεί, γυναίκα, ρεζάκια, σύζυπια, σύγκυα, δέσποτ, τελευταίος, μη τελευταίων, ο κοπός τα κάτω, για τους κάτω. Τον Παρία, τον ακούτε στον αέρα του Radio Reboot, κάθε Σάββατο στις 4. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και η εκπομπηπαρίαση είναι εδώ ζωντανά μαζί σας και αυτό το Σάββατο. Ε, σήμερα είναι 13, ε? 13 το Απρίλιο του Σωτηρίου του 2024 και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου δύο άτομα από μία ομάδα. Η ομάδα ε, βασικά καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, εσύ πιο δυνατά. Ε, λοιπόν, είμαι με τον Γιάννη και την Εφέλη ε, οι οποίοι έχουν έρθει από την ομάδα Από το Διαρκή Αγώνα είμαστε Τέλεια ε, και έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε έτσι μια κουβέντα ε, για το νέο ποινικό κώδικα ε, που τόσο έτσι ακούμε διάφορα βασικά δεν ξέρω εάν η κοινωνία καταλαβαίνει όταν η κοινωνία λέμε ότι ο καθημερινός άνθρωπος έτσι, αν έχει πράγματα, αν θα επιδράσει αυτό στη ζωή του ε, νομίζω ότι είναι αναγκαίο έτσι, να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα ε, Ας πούμε τα πρώτα και τα βασικά ε, Ακούτε την εκπομπή παρία η οποία πραγματοποιείται κάθε Σάββατο στις 4 η ώρα το μεσημέρι ε, Με θεματικές ε, κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου Και γενικότερα ότι άλλο μας απασχολεί και θέλουμε να μοιραστούμε και να εκφράσουμε προ τα έξω Σήμερα είναι μια κοινωνικοπολιτική θεματική θα έλεγα και θα ξεκινήσουμε να πούμε... Μας ακούτε προφανώς από το radioreboot.gr Είμαστε ζωντανά, η εκπομπή προφανώς ηχογραφείτε θα μας ακούσετε και σε επανάληψη και βγαίνει πιο ωραίο το αιχητικό στην επανάληψη Λοιπόν, ξεκινώντας να πούμε δύο λόγια για την ομάδα που μας έρχεστε ε, γιατί η ομάδα λέγεται έτσι, εγώ θα ρώταγα έτσι απλά. Ε, γιατί χρειάζεται ένα διαρκή αγώνα για, για την κοινωνική απελευθέρωση, Λοιπόν, ε, είμαστε λοιπόν το διαρκή αγώνα. Για αρχή, ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για την παρουσία μας εδώ. Τώρα, το γιατί δεν το γνωρίζω, για να είμαι το γιατί ονομάστηκε έτσι όπω ονομάστηκε η ομάδα. Ε, Παρ' όλα αυτά θα πω να περιγράψω πρώτα πούμε, το ποιοι είμαστε. Είμαστε ε, κομμουνιστές και αναρχικοί. Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο ουσιαστικά. Ε, σαν δύο βασικούς πυλώνες έχουμε βάλει στην ατζέντα μας. Ας πούμε. Προφανώς ακολουθούμε και την επικαιρότητα. Αλλά ασχολούμαστε κυρίως με το ζήτημα της ακρίβειας και ιδιαίτερα με το ζήτημα των πληστηριασμών πρώτων ε, κατοικιών και φυσικά των εξώσεων και από την άλλη με τον πόλεμο υπεραλισμό. Ε, αυτά. Και τα δύο αυτά είναι επικαιρότητα αυτή την περίοδο και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα είναι και για πολύ καιρό ακόμα. Ε, Πού σας βρίσκουμε, ενώ υπάρχει κάποια ανοιχτή συνέλευση, να μου πείτε κάποια μέσα αν έχετε. Λοιπόν, ε, η ομάδα έτσι όπως λειτουργεί τώρα δεν λειτουργεί με το μοντέλο της ανοιχτής συνέλευσης. Ε, από την άποψη δηλαδή ότι δεν μπορεί να έρθει κάποιο τις Δευτέρες που έχουμε συνέλευση και να λάβει μέρο, α πούμε, κανονικά. Παρ' όλα αυτά, εκείνε τι ώρε ακριβώ ε, εννοείται μπορεί να περάσει κάποιο από τα γραφεία με μεθόδων 48 στα εξάρχεια, ε, άμα, θέλει, άμα έχει ερωτήσει, εννοείται, ή για μια συζήτηση, οτιδήποτε. Να μα βρει εκδηλώσεις εκδηλώσει που κάνουμε με διάφορε με θεματικέ ε, και φυσικά στα social media, ε, είτε ω διαργή αγώνα στο Facebook και στο Twitter, είτε ω διαπηρό, ε, που είναι το ενημερωτικό μα μέσο, α πούμε. Ε, και φυσικά στο email mail μας διαρκής, αγώνα, διαρκής αγώνας at-raizap.com at-raizap.net Ναι, okay. οκ. Ωραία. Ε, νομίζω τα είπαμε τα πρώτα, πού σας βρίσκουμε, ποιος μπορεί να, πώς μπορούν να στειλουν ένα e-mail. Μας είπατε με τι ασχολείστε περισσότερο, αλλά από ό,τι φαίνεται και με την ευκαιρότητα. Ε, Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με τη θεματική Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί μας απασχολεί αυτό το ζήτημα Ή σας απασχολεί Γιατί εμένα μου απασχόλησε Και βρήκα μια ομάδα η οποία ενδιαφέρθηκε κάπως να, να ακούμε και τι ειρήνες τώρα Αυτή είναι η Αθήνα, έτσι έχει κατακλειστεί από μπάτσους που φυλάνε τους τουρίστες που καταναλώνουν Μας περιπτώσει ένα... μια εικόνα ήταν αυτή γιατί μας ε, απασχολεί... Γενικότερα, εντάξει, κάθε ένας νέος ποινικό κώδικας... θα να απασχολεί τον κόσμο. Ε, αλλά για ποιο λόγο, έτσι, ε, ως συγκεκριμένος. Ας ξεκινήσουμε, έτσι, από αυτό. Εντάξει, είναι προφανές ότι ε, η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση... θα δοθεί στη διάρκεια όλης τη εκπομπής. Ε, είναι προφανέ ότι μα ενδιαφέρει η εισαγωγή ενό ακόμα ποινικού κώδικα. Θα εξηγήσουμε και αργότερα και για τον προηγούμενο ποινικό κώδικα. Ε, μα αφορά ω εργάτε εργατριες μας Μα αφορά για το πώ διαμορφώνει ποιες είναι οι πώ διαμορφώνουν τι σχέσει ε, στο χώρο εργασία μα. Μα αφορά γιατί είμαστε άτομα πούμε, αγωνιζόμενα. Ε, και είναι. Πρε... Φέρνει αλλαγέ στην αντιμετώπιση μα από το κράτο και στον εργασιακό μα χώρο και σαν άτομα ε, του λεγόμενου κινήματο. Επίση, είναι προφανέ ότι μα ενδιαφέρει γιατί δεν έρχεται σε ένα ιστορικό κενό. Ε, αποτελεί αντανάκλαση τη διεθνώ εμπόλεμη κατάσταση του καπιταλιστικού κόσμου. Θα τα αναφέρουμε και αργότερα αρκετά πιο αναλυτικά. Okay. Ε, αλλά νομίζω σε, σε μια πρώτη φάση ναι, γι' αυτό του λόγου μα ενδιαφέρει και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε. Ωραία. Α πούμε, α ξεκινήσουμε τώρα με τι ε, ε, πρώτε αλλαγέ από τον παλιό ποινικό κώδικα. Η πρώτη ερώτηση ήταν: Ποια η διαφορά με τον παλιό, δηλαδή ποια πράγματα ουσιαστικά θα αλλάξουν. Και μπορούμε να τα σχολιάζουμε κάπω ένα-ένα. Ε, λοιπόν, πάμε στο ε, ένα από τα πιο σημαντικά νομίζω κομμάτια από ό,τι έχω διαβάσει. Ε, είναι η αναστολή ποινή. Ε, για πείτε, τι ξέρει, τι έχουμε μάθει γι' αυτό. Ε, λοιπόν, με το νέο ποινικό κώδικα, τίθενται αυστηρότερες προϋποθέσεις αναστολή της ποινή. Ειδικότερα πλέον χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινή για ποινές έως ένα έτος όταν οι αμοιτάκλητες προηγούμενε καταδίκες του καταδικοστέτος δεν υπερβαίνουν το ένα έτος. Δηλαδή, αν κάποιο καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την πραγματική έκτηση μέρους της ποινή μέχρι έξι μήνες, ενώ προβλέπετε πραγματική έκτηση της ποινής για ποινές άνω των τριών ετών, δηλαδή, βλέπουμε μία ξεκάθαρη αυστηροποίηση. Το μόνο λογικό αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης τροποποίησης, όπως τετλοφορείται, είναι η περαιτέρω συμφόρεση των ήδη υπερπηρέστατων ελληνικών φυλακών. Συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει να αναφέρουμε κάποια ποσοστά που είχαμε βρει όταν κάναμε. Ναι, Παραδείγματος χάρη στον κοριδαλό παρουσιάζεται μια πληρότητα άνω του 140% ενώ σε αγροτικές φυλακές άνω του 103% στις, στις οποίες οι συνθήκες διαβίωσης είναι ήδη από ε, Έχουμε φάει πολλές καταδίκες και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Βασανιστερίων τα οποία είναι με θεσμικά όργανα αλλά δεν πάβει να... Μας αφορούν. Ναι, δεν ιδρωνείται αυτοί των χώριων πολιτικών. Ε, όχι. Αυτή είναι η πρώτη τροποποίηση του άρθρου 99 του νεοπινικού κώδικα. Ωραία. Ε, λοιπόν, έχουμε αρχικά ε, σίγουρα... Αυτό με την, ασ... ε, με την αναστολή το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δηλαδή, α... αφού αυστηροποιείται αυτό, νομίζω είναι το κύριο το ότι έτσι κι αλλιώ η φυλάκη δεν λειτουργεί γενικά έτσι ως, ε, ως να συμμορφώσει τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι θα μπορεί κάποιος να φυλακιστεί για πράγματα τα οποία μπορεί να ήταν απλά πλημελήματα π.χ. και να καταδικαστεί και να, ουσιαστικά να αυξήσει αυτό το ποστοπληρότητα στο οποίο είναι τραγικό το 140% των ανθρώπων στιβαγμένων μέσα έτσι, στα κελιά της δημοκρατίας θα στηβαχτεί ακόμα περισσότερος κόσμος ε, και ο, ο λόγος βασικά είναι βαθύτερα και βαθύτατα πολιτικός. Έτσι. Πολλές φορές νομίζω ότι βλέπουμε ότι ε, όλοι αυτοί οι νόμοι ε, κατευθύνονται σε συγκεκριμένο κόσμο, έτσι. όπως σε άνθρωποι που σε κάποιους άλλους που έχουν ε, έτσι, μικρότερα ζήτηματα ποινικά γιατί από ότι βλέπουμε η δικαιοσύνη δεν απονέμεται στα ε, πρόσωπα ε, με ισχύ στο ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, υπάρχουν βουλευτικές ασυλίες για όλα τα δεκάδες σκάνδαλα που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Ε, βλέπουμε ότι αυτοί συνεχίζουν και τη βγάζουν καθαρή, να το πω έτσι πολύ απλά λαϊκά, και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πιαστούν σε μια απορία για την ακρίβεια π.χ. ή να πιαστούν σε μια συγκέντρωση για τους πληστηριασμούς που παίρνουν την πρώτη κατοικία. Ενό ανθρώπου ε, μην μπού... είναι μεγάλο και αυτό το κομμάτι, για ποιο λόγο μπορεί να χάσει κάποιος πραγματικά το σπίτι του, το οποίο δεν είναι μόνο επειδή είναι συνταγματικό να φέρε το δικαίωμα. Ε, δηλαδή, δεν είναι, νομίζω, σαν άνθρωπος, που μας κρατάει Είναι μια ε, βιολογική ανάγκη του ανθρώπου να έχει τη στέγασή του και είναι πάνω από κάθε σύνταγμα, π.χ. αυτό. Αλλά και αφού καταγράφεται το σύνταγμα μιας χώρας, το λέμε και αυτό. Ε, ε, Άρα θα συμφο... ε, οι φυλακές θα γεμίσουν ε, και δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι θα δημιουργηθούν νέες φυλακές για το, έτσι, να αποσυφορηθούν οι προηγούμενες ή αν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Το σχέδιο είναι μόνο αυστηροποίηση ε, για να δράσει αποτρεπτικά, παραδειγματικά και εκδικητικά σαν ανθρώπους που ε, αγωνίζονται, σαν ανθρώπους που... Έτσι, με κόντρα τη ζωή του στην ακρίβεια και αυτά μπορεί να προβούν σε έκνομε πράξει. Δηλαδή, αν θυμάστε, πριν από κάποια χρόνια έχει φυλακιστεί άνθρωπο γιατί έκλεψε ψωμί. Έτσι. Αυτό ο άνθρωπο ε, δεν ήταν τότε ο ένα του Τώρα μπορεί όλοι αυτοί που κάνουν μικροκλοπέ να καταλήξουν στα κελιατή τη δημοκρατία. Έτσι, πάνω με τη δικαιοσύνη. Ωραία. Έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο για την αναστολή ποινή, ε, Όχι, όχι προ το παρόν, όχι. Okay. Ε, απλώς μας ε, προχωράει η συζήτηση ας πούμε ναι, ναι. και μιλάμε ουσιαστικά για την πραγματική έκτηση έτσι και για την, αύ, και για το, και την αύξηση του ανωτάτο ρίου κάθεξης. Οπότε, Ναι, δηλαδή για την πραγματική έκτηση ακόμα και λεκτικά από τον τίτλο του άρθρου βλέπουμε ότι προτάσετε. Η πραγματική έκτηση της ποινή έναντι τη αναστολή είναι στο ίδιο άρθρο: Αυτά τα δύο, πραγματική έκτηση της ποινή και αναστολή εκτέλεση τη ποινή. Ε, και θα δούμε ότι βλέπουμε βασικά ότι η πραγματική έκτηση τη ποινή, μέρο τη ποινή, έχει σημαντικέ προεκτάσει και στην κοινωνική, στην προσωπική, στην επαγγελματική, όλε τι προεκτάσει τη ε, ζωή ενό προσώπου και στιγματίζει δυσανάλογα και αυτόν και την οικογένειά του σε σχέση με το έγκλημα που έχει διαπράξει και προφανώς αυτά που είπαμε και πριν να μην επιλεμβανόμαστε ε, επιβαρύνει αφόρητα και υπέρμετρα τι ήδη υπερπληρέσταδες ελληνικές φυλακές στις οποίες συνθήκες έχουν κρυθεί από άνθρωπες και εξευθελιστικές. Ε, τώρα για την αύξηση του ανωτάτοριου κάθερξης ο υπουργό μας, ο κύριος Φλωρίδης, είχε δηλώσει ήδη πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου ότι ο σκοπός είναι να μπει ένα τέλος στο αίσθημα της ατιμορυσίας που φαίνεται να επικρατεί στην κοινωνία. Και αυτό ήταν το βασικό επικοινωνιακό όπλο της κυβέρνησης προς τα κρατήρια που την ενδιαφέρουν, δηλαδή ο περιορισμό τη ε, Αυτό το αφήγημα αντιπροσωπεύει μία φιλοσοφία εγκληματολογικών δεξαμενών που φαίνονται εντελώς μεταφυσικά ότι η αυστηρότερη τιμωρία λειτουργεί και ως αποτρεπτικός παράγοντας της διάπραξης αδικήματος. Ε, είναι βέβαια να αναφοράς ότι δεν υπάρχουν έρευνες που να το αποδεικνύουν αυτό. Ε, ε, και Υπάρχει επίση μια απουσία έρευνα που να επιβεβαιώνει ή να αποδεικνύει ότι είναι ο κανόνα ότι οι αποφυλακιστέ θα ξαναπαρονομήσουν λόγω του των ποινών ή του συνόλου των ισχυρών ποινικών αριθμίσεων προ όφελό του. Τέλο πάντων, για την αύξηση συγκεκριμένα ε, και νομικά να μιλήσουμε, αυξάνεται το ανώτατο όριο τη ποινή τη πρόσκαιρη κάθριξη από τα 15 στα 20 έτη. Ε, και επίση στα πλαίσια της ήδη υπάρχουσας αυστηροποίησης στο ίδιο πνεύμα δηλαδή. Είναι και η μετατροπή του άρθρου 94, το οποίο προβλέπει την αύξηση της συνολική πνής επισυρροής κακουργημάτων στα 25 έτη από 20 που ήταν πριν και επισυρροής πλημμυλημάτων στα 10 έτη από 8 που ήταν πριν. Ε, τέλος πάντων, ακόμα βέβαια και να δεχτούμε αυτή την μποταπή τελείω αντιεπιστημονική θεωρία ότι η εγκληματικότητα θα περιοριστεί με την αύξηση του ανωτητόριου κάθαρξης. Ε, αυτό που στην πραγματικότητα μάλλον περιορίζει το δράστη από το να διαπράξει κάποιο έγκλημα είναι ο φόβος εξειχνίασης του εγκλήματος το οποίο ε, τα ε, Δεδομένα της ίδιας της Ελλάδα έρχονται να μας επιβεβαιώσουν πανηγυρικά ότι ήδη το 2022 νομίζω έχουν παραμένει ανεξιχνία στα 70% των βεβαιωμένων εγκλημάτων. Ε, οπότε ακόμα και αυτό έρχεται ήδη να μας επιβεβαιώσει. Αυτά. Πολύ ωραία. Εδώ να σημειώσω τρία πραγματάκια. Το πρώτο είναι η έλλειψη στοιχείων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι πριν από κάποιους μήνες κάναμε εδώ μια θεματική με εκπαιδευτικούς από, από φυλακέ, συγκεκριμένα από, από τις φυλακές της Λάρισας, οι οποίοι μας λέγαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για, για τη διεργασία που κάνουν για το εγχείρημα της εκπαίδευση με φυλακέ. και αυτό δεν βοηθάει καθόλου ουσιαστικά ώστε να προχωρήσουν να αντιληφθούν κάποια πράγματα, πώ λειτουργούν, πόσο της 100% από του ανθρώπου που έχουν δεχθεί εκπαίδευση, εις φυλακές, ε, δυνάμει βγαίνοντας έξω, έχουν μια προοπτική στη ζωή τους. Είναι το πρώτο και είναι σημαντικό η έλλειψη στοιχείων ε, και αυτό προφανώς είναι, γιατί πάντα οι στατιστικές είναι στη βοήθεια, είναι παραπέδι του κράτους. Δηλαδή, πάντα η στατιστική, όταν απασχολεί το κράτος κάτι, μπορεί μια στατιστική ανάλογα με το πώς ε, θα δοθεί να είναι κάτι πολύ καλό ότι έχει λειτουργήσει, ενώ βλέπουμε ότι άλλα νούμερα τα οποία θα έπρεπε να φέρουν πραγματικά δεν υπάρχουν. Ε. Δεν υπάρχει καμία, έτσι, κανένα θεσμικό όργανο τύπου να, να, έχει, να σημειώνει κάποιους αριθμούς που θα βοηθούσαν. Ε. Το δεύτερο σημαντικό είναι που είπε ε, για ποιο λόγο αυτός ο, ο νόμος έτσι, χαίρεται η κυβέρνηση και ο υπουργός το βγάζει, είπε για ένα ακροατήριο. Το ακροατήριο των ψηφοφόρων που συντηρεί, π.χ. τουλάχιστον η σημερινή κυβέρνηση, είναι ένα ακροδεξιό ακροατήριο. Αυτό θέλει να συντηρήσει. Από αυτό είναι έτσι, παίρνει ψήφους και άτομα, πουλώντας ασφάλεια και... γιατί αυτό είναι μία μπίζνα της ασφάλειας. Ενώ πουλώντας ασφάλεια ότι θα βάλουμε τους κακούς στη φυλακή οι κακοί είναι στη φυλακή και η κοινωνία μας θα είναι μια χαρά. Έτσι φοβίζουμε τους κακούς με μεγαλύτερες ποινές και όλα θα πάνε μια χαρά. Και τρίτο, θέλεις να σημειώσει κάτι σε αυτό? Ε, θα μπορώ να προσθέσω κάποια να πράγματα, είναι τώρα ναι, ναι. η ώρα, μου. Ναι, ναι, ναι. Ε, όσον αφορά αυτό το ε, ακροδεξιό, ας πούμε, ακροατήριο που είναι και ψηφοφοφόρη, εμείς δεν το το νομοσχέδιο Φλωρίδη αμυγός ω αυτό. Προφανώς για αυτό το ρόλο του. Απλώς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να αναλυθεί αυτό το νομοσχέδιο πέρα από τον περιορισμένο πολιτικό ορίζοντα ενός αφαιρετικού κοινωνικού ελέγχου, της καταστολής δηλαδή. Ε, το αντιλαμβανόμαστε ως ηλική και συγκεκριμένη έκφραση της θέλησης του κεφαλαίου σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης. Ε, ως εχμή δηλαδή για τη θεσμική θωράκιση της κοινωνικής λαϊλασίας και την κατασταλτική συντριβή των ταξικών αντιστάσεων, είτε αυτό είναι το κίνημα για παράδειγμα, είτε είναι οι συνδικαλιστές, εναντίον της. Ε, άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι από αυτό το πρίσμα, το νομοσχέδιο Φιλορίδη αφορά κάτι παραπάνω από μια προσπάθεια της, ε, ή μια, μια ιδεολειπτική κατασταλτική αιμονία, που με της ακραίας νεοφιλεύθερης κυβέρνησης της Νουδού, ε, δεν αφορά ούτε την προσπάθειά της, την ίστα την προσπάθειά της να συσπυρώσει το ακροδεξιό κρατήριό της αφορά και αυτό, αλλά όχι μόνο ε, θεωρούμε επίσης ότι είναι η ιδεολογική προμετωπίδα της Νουδού ε, το δόγμα, το λεγόμενο νόμος και τάξη αυτό αφορά κυρίως το ιστορικό φορτίο και τη φυσιογνωμία της ως κόμμα έτσι, ως ένα παραδοσιακό κόμμα τη εντό εισαγωγικών αστική τάξη, ω το μοναδικό κόμμα, δηλαδή, θα πούμε εμείς, που αυτή τη στιγμή είναι ικανό να εφαρμόσει απρόσκοπτα, χωρίς περιστροφές και με περίσσια ομότητα, τι επιταγέ του εγχώριου και διεθνούς κεφαλαίου. Να επιβάλλει, δηλαδή, του όρου μια αδιαμαρτύρητη κοινωνική υποταγή στον νόμο και τάξη, αλλά αυτή τη φορά τη σύγχρονη δικτατορία του κεφαλαίου. Ε, και μαζί με αυτό να πούμε ότι θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο, ο νέος ποινικός κώδικας και κυρίως ο κώδικας ποινικής οικονομίας, διότι αυτός είναι που, κατ' εμέ, ε, έχει πραγματικά βιώσει τη μεγαλύτερη αλλαγή και την τροπιαστική αλλαγή και ακόμα για την αντεπι... αυτήν την αντεπιστήμη εισαγωγικών που ονομάζουμε νομική. Ε, Παρένθεση, με συγχωρείτε. Ε, Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το νομοσχέδιο όχι απλώς ως ένα κατασταλτικό επιστέγασμα της συντελούμενης ταξικής βίας που δεχόμαστε, αλλά και ως παράγωγο της απόλυτη ιδεολογικής ηγεμονίας του κεφαλαίου, το οποίο εν μέσω κρίσης αναδιαμορφώνει θεμέλα το πολιτικό σκηνικό, αποτελειώνοντας και τα τελευταία υπολήματα κοινωνικής, πολι... κοινωνικής πολιτικής πρόνοιας και δικαίου. Και εκεί ερχόμαστε να πούμε, ας πούμε, για το ρόλο που έχουμε εμείς ε, μέσα σε αυτό. Αλλά ε, κάνει πρώτο ερώτημα που θα θες το να πούμε. κάνεις πριν. Και όχι, όχι. Έπρεπε να το προσθέσεις αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό. Ε, το μόνο που θέλω να σχολιάσουμε από αυτά που είπαμε λίγο περισσότερο πριν ήταν ε, την πραγματική έκτηση της ποινή. Ε, δηλαδή, είπαμε ότι από 15 έτη, δηλαδή νομίζω στα 15-16 έτη, ήταν ε, τα ισόβια. Έτσι, ακριβώς. όταν ακούς τώρα ε, μιλάμε με όρους πιο απλούς π.χ. ώστε να είναι κατανοητή από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν κάνει κάποιος ένα έγκλημα το οποίο ε, επιφέρει σόβια πάει να πει ότι ο άνθρωπος αυτός θα, είναι τουλάχιστον 15, θα ήταν τουλάχιστον 15 χρόνια μέσα. Ε, αυτό τώρα πηγαίνει στα 20 χρόνια. Έτσι, ένα σχεδιασμός που αντιτίθεται, όπως είπαμε πριν, με τα ποσοστά και τους πόσους ανθρώπους είναι στιβαγμένες φυλακές, δηλαδή χωρίς να δούνε εάν χωράει άλλο κόσμο ή και για περισσότερα χρόνια η ε, φυλακή, αυτοί αυστηροποιούν. Ε, και τι σημαίνει πραγματική έκτηση, ε, να το πούμε λίγο πιο απλά, γιατί μπορεί να μην το καταλάβει, όταν ε, υπάρχει ένα έγκλημα, έτσι, ε, το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί, και να πει ότι για αυτή για αυτό το, την ποινή, η ποινή είναι ε, τρία, ένας χρόνος φυλακή με τρία χρόνια αναστολή. Τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά? Μέσα. Είναι ε, πολύ απλό για να συνεχίσουμε Α. να λέμε για την έκτηση, δηλαδή ε, ότι θα μπορείς... Α. Ναι, πρακτικά δεν θα μπει φυλακή αυτό. Αυτό, ναι. ναι, ναι δεν θα, θα μπει φυλακή. Ε, απλά για τρία χρόνια θα είναι κάπως υπόλογος ε, στο κράτος ή θα δίνει παρόν ή ό,τι και δεν θα τελέσει μέσα αυτά τα τρία χρόνια κάποια άλλη αξιόπινη πράξη ε, γιατί αν την τελέσει ουσιαστικά θα εκτίσει την ποινή. Τώρα αυτό αλλάζει μόνο αυτό το κομμάτι ή έχει και άλλες αλλαγές η εχει και έκτηση. η Δηλαδή, ε, εκτός των στα, στα χρόνια ε, έχουμε και την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων ε, ε, τη υπό όρους απόλυσης. Δηλαδή, εάν κάποιος χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις για να ε, βγει με τα ουσιαστικά τη φυλακή, Τώρα αυτό σημαίνει, μπορεί να έχει κάνει κοινωνική εργασία. Μπορεί ό,τι, δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός. Ε, η αυστηροποίηση αυτή τι σημαίνει. Δηλαδή, συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι θα δυσκολεύεται ο κόσμος ε, να μπορέσει να απολυθεί από τις φυλακές, ε, το οποίο και αυτό, εντάξει, το αναλύσαμε και πριν από λίγο, αλλά έχει μια σημασία να πούμε ότι όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία έτσι, πλέον. Δεν θεσμοθετούνται καθόλου τυχαία. Ε, απλά... Η αυστηροποίηση είναι απλά μια λέξη. Το τι πραγματικά ε, συμβαίνει και τι θα συμβεί, ε, είναι πολύ μεγαλύτερο. Έτσι, και δεν είναι μόνο... Ε, σε όλες τις ομάδες των αγωνιζόμενο κόσμων να πληροφορηθούν και να καταλάβουν τι γίνεται και τι επίδραση θα έχει στη ζωή τους. Έχετε να σημειώσετε κάτι για την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων απόλυσης. Ναι, λοιπόν, <coughs> ε, πλέον θα εναπόκειται στην ουσιαστική κρίση του δικαστικού συμβουλίου ανάλογα με την επικίνδυνότητα του εγκλήματος και τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δράστη. Ανεξάρτητα από τις τυπικές προϋποθέσεις που ίσχυαν παλιά συμπλήρωσης του χρόνου κράτησης και χωρίς μάλιστα να πετείται ειδική αιτιολογία. Δηλαδή, αυτό είναι ανήκουστο. Ε... Η, δική, η αιτιολογία τι μπορεί να ήταν. Δηλαδή, παλιότερα ήταν, ας πούμε. Δεν ε, θα βγει μη φοροπόλυση γιατί έχει το τάδε πειθαρχικό παράπτωμα. Ναι. Γιατί τώρα, ξεκίνησε μια εξέγερση με τι φυλακές. Ναι, τώρα δεν απαιτείται καν ειδική αιτιολογία. Σε απορρίπτουμε την αίτηση φόρων απόλυσης, τελεία. Έτσι. Τόσο απλά. Έτσι. Έτσι. Γιατί ε... μπορεί να μην συμμετείχε σε μια εξέγερση με τις φυλακές... αλλά μπορεί να ξέρουμε ότι είσαι αγωνιστικό πνεύμα π.χ. και θέλουμε να το σπάσουμε αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Και είναι μια αοριστία η οποία θα εκτινάξει ακόμη περισσότερο την αυθαιρεσία και μια φωτογραφική εκδικητικότητα της αστικής δικαιοσύνης απέναντι σε πολιτικούς, αλλά και όχι μόνο κρατούμενους. Αυτό. Έχουμε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Όχι, όχι. νομίζω είμαστε εντάξει. Mm. Λοιπόν, επειδή είπαμε αρκετά για πρώτο κομμάτι, θα βάλουμε έτσι δύο μουσικά κομμάτια και θα επιστρέψουμε σε λίγο γιατί έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε έτσι, μαζί. Λοιπόν με τι θα συνεχίσουμε Θα συνεχίσουμε Δώστε μου μισό λεπτάκι Να βάλουμε μουσική Ωραία Λοιπόν επιστρέφουμε σε πολύ λίγο Βλέπσαμε στο στούντιο του Radio Reboot, ακούτε την εκπομπή Παρίας. Είμαστε μαζί με το Γιάννη και την Εφέλη από το Διαρκή Αγώνα. Συζητάμε διάφορα πράγματα για το νέο ποινικό κώδικα. Έχουμε και νέες αγωγέ στην ομάδα, εντάξει μπορεί να ε, τοποθετηθούν ε, μελλοντικά. Ε, εδώ να διευκρινίσουμε κάτι προφανώς, ο Γιάννης και η Εφέλη είναι σαν άτομα από την ομάδα. Ε, προφανώς κάποια εκφραστικά ε, πράγματα μπορεί να διαφέρουν από τα κείμενα που έχουν για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Γι' αυτό έτσι και έχει άλλη αξία ο λόγος και μια κουβέντα πάνω σε ένα ζήτημα και άλλη αξία έχει να διαβάζουμε ένα κείμενο. Εμείς με αυτή την προσπάθεια στο ραδιόφωνο θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι λίγο πιο, απτό, έτσι, λίγο πιο απλό το όλο γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος ε, τα κείμενα και αναλύσεις, πολιτικές αναλύσεις πάνω αυτά τα ζητήματα, τους είναι ε, ακατανόητα. Ε, και είναι ακατανόητα διότι πρέπει να ε, χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ή ομάδα που έχει γράψει μια ορολογία ε, πολιτική, δικονομική, η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τον κόσμο να το αντιληφθεί. Άρα τη δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ είναι να όχι λαϊκίσουμε, λαϊκισμός σημαίνει κάτι άλλο να ξεψαχνίσουμε κάπως και να κάνουμε λίγο πιο κατανοητό το τι σημαίνει ένας νέος ποινικός κώδικας έτσι, ε, για αυτή την κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία έτσι, δεν βρίσκεται και στην καλύτερη έτσι, καταστασή της, να λέγαμε. Λοιπόν, και τώρα πώς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Το επόμενο που ήθελα να κουβεντιάσουμε είναι είχα διαβάσει για... Ε, ότι υπήρχε δυνατότητα επιβολής πινής της ίδιας ποινής μάλλον για την απόπειρα τέλεσης μιας πράξης ίδια με την τελεσμένη πράξη Δηλαδή να μπορείς να τιμωρηθείς σκεπτόμενος ή ε, προετοιμάζοντας ε, κάποιο, ε, κάτι, κάτι έκνομο από το να το κάνεις στην πραγματικότητα Για πείτε μου γι' αυτό Ναι, λοιπόν... Ε... Αυτή η διάταξη δεν πέρασε εν τέλει στο νομοσχέδιο ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσει στο μέλλον οπότε καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας γιατί θα συνιστούσε αδιαμφισβήτητα μια οπισθοδρόμηση και παράλληλα αποκαλύπτει ιδιότυπες λογικές επαναφορά του θεσμού της προφυλάκησης καθώς ε, θα συνιστούσε πώς το λένε ε, έναν τρόπο κατευνασμού της κοινής γνώμης. Ε, τέλος πάντων, η απόπειρα υπήρχε και παλιά να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ε, με, τη, με το τετελεσμένο έγκλημα. Είχε κρυθεί αντισυνταγματικό ε, και είχε καταργηθεί. Ε, αλλά ναι... Βλέπουμε ότι επιστρέφει ναι. στην κουβέντα ναι, Άσχετα σιγά. και αν αποσύρθηκε Έτσι είπατε πριν ότι Ο δικηγορικός συλλογο το πήρε και ως νίκη Βέβαια για τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι σχολιάσανε Για όλα τα υπόλοιπα Αλλά τουλάχιστον το ένα κομμάτι που πάρθηκε πίσω Είναι σημαντικό Εδώ να σημειώσω Και θα, με, θα συμπληρώσω ότι θέλεις Ότι πάντα το κράτος και το κεφάλαιο Έχουν το χρόνο στο πλευρό τους Δηλαδή Ό,τι δεν περνάει τώρα, στο μέλλον θα ξανακοιτάξουν τις αντιστάσεις κοινωνικές που μπορεί να έχει ε, η κοινωνία και να μπορεί να το επαναφέρει σε μια περίοδο η οποία έτσι, θα, θα. σε μια άλλη περίοδο, ρε παιδί μου, που θα του είναι πιο εύκολο. Ορίστε, Γιάννη. Ναι, βασικά για, το, για τους δικηγόρους θέλω να μιλήσω. Ε, Όντω, ε, έγινε ένα αγώνα. Ε, όχι πολύ σημαντικού βεληνικού, α πούμε, αλλά γιατί τα δεδομένα των δικηγόρων ήταν αρκετά μαζικό και οργανωμένο. Ε, δεν πέτυχε ουσιαστικά αυ αυτά που είχε το, το στόχο του, έτσι, γιατί πέρασε. Αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να συντάσσεται σοβαρή μερίδα, αρκετά μεγάλη μερίδα του νομικού κόσμου, ενό αρκετά συντηρητικού κόσμου, δηλαδή. Το γεγονό ότι βγήκε ε, ε, ε, η Ένωση Δικαστών και Ισαγγελέων, η μπάντα του Σεβαστή, δεν κάνω λάθο. Ε, και έγραψε ένα εικοσασέλιδο στο οποίο έκανε κατάρθρον ανάλυση και επιχειρηματολογία κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Δείχνει από... Θεωρώ... Δεν δείχνει κάποια μαχητικότητα, τη μαχητικότητα του νομικού και δικηγορικού κόσμου προφανώς, έτσι, αλλά δείχνει το, τον, το πόσο βαθιά αντιεπιστημονικό και σε Η επιστημονικά μιλώντας λάθος κατεύθυνση, όχι μόνο πολιτικά δηλαδή, ε, είναι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Φυσικά να πούμε ότι εντάξει, υπήρχαν και άλλοι συλλογοί, όπω ε, τη Βέρεια, αν δεν λάθο, που κάνανε καθολική αποχή για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Ε, σε αντίθεση με τον Δουσουά, ο οποίο δεν έκανε καθολική αποχή, και με, μετά την επόμενη μέρα, νομίζω από την ψήφιση, συνέχισε κανονικότητα την επαγγελματική του καθημερινότητα. Okay. Η καθολική αποχή σημαίνει ότι. Ότι δεν, ο δικηγόρο δεν πάει να δικάσει, δεν πάει σε, σε καμία δίκη. Ε, στην Αθήνα, α πούμε, αυτό που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά. Ε, είναι ουσιαστικά αποχή από τις υποθέσεις τι οποίες εμπλέκεται, ας πούμε, το ελληνικό δημόσιο. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Ε, ωραία. Ε, κατάλαβα τώρα με αυτό το οικοσάσέλιδο ότι μέχρι και οι άνθρωποι, έτσι όπως είπες, για ένα συντηρητικό κομμάτι επαγγελματιών, αν το έτσι θέσω πολύ γενικά, ε, μέχρι και αυτοί, ε, προφανώς βλέπουν αυτό το τερατούργημα ω μια οπισθοδρόμηση σίγουρα στα, στα ζητήματα δικαίου ε, παρά ως κάτι βοηθητικό, έτσι, γιατί και αυτή μπορεί να είναι συντηρητική αλλά σίγουρα θα αντιμετωπίζουν καθημερινά ζητήματα και αγγυλώσεις μέσα στο, στο πώς τρέχει το ζήτημα. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο σημαντικό είναι Αλλά το πιο σημαντικό το περισσότερο είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που κάπως κινήθηκαν αυτή, αυτή η μερίδα Οι δική π.χ. Ε, χωρίς να συμπληρώσουμε κάτι άλλο σε αυτό νομίζω Θα πάμε σε κάτι άλλο αρκετά σημαντικό που είναι οι πολύ αυστηρέ διατάξεις Για τη διατάραξη λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών Αφιερωμένη Κάπου είναι αφιερωμένη, πού θα είναι αυτή Άρα, λοιπόν, ε, σημασία έχει να διαβάσουμε λίγο το άρθρο. Λέει, συγκεκριμένα, όποιος έρχεται σε δομέ παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, προσεγγίζει κινητές μονάδες, μπλα, μπλα, μπλα, ή απειλές κατά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, Διαταράζει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάξη τουλάχιστον ενό έτου και χρηματική ποινή και αν η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιοπραγίας με ποινή φυλάξη τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή. Με τι ποινέ τη παραγράφου 4, τιμωρείται όποιο έρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιση ή δευτεροβάθμιση εκπαίδευση και με οποιοδήποτε τρόπο, ιδίω με φωνασκίες, θόρυβο ή βυσσί κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού εργαζομένων υπαλλήλων ή μοθετών, διαταράζει τη λειτουργία του. Λοιπόν, ε, πρόκειται, θεωρούμε, για φωτογραφικέ διατάξει, οι οποίε δεν έρχονται σε κενό χρόνο, αλλά συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία πολιτικών και συνδικαλιστικών διώξεων που έχει στήθει απέντη στου εκπαιδευτικού, ιδίω από τον Πειρά, την Αθήνα, μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα, οι εκπαιδευτικοί κατηγορούνται σε πειθαρχικό ή ακόμα και ποινικό επίπεδο, είτε για τη συμμετοχή του σε κινητοποίηση του κλάδου του, είτε για την άρνησή του να κάνουν την εκπαίδευση είτε ακόμα και με φρονηματικού τύπου κατηγορίε για την έκφραση τη πολιτική του άποψη. Ε, το άρθρο αυτό του νέου ποινικού κώδικα έρχεται στη συνέχεια αντεργατικών νομοσχεδίων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, που ποινικοποιούν την απεργία, του ταξικού αγώνε και τη δράση των σωματείων, όπω για παράδειγμα την ποινικοποίηση του μπλοκαρίσματο τη λειτουργία των χώρων εργασία και, το, και του άρθρου που προβλέπει την καταβολή προστίμου σε όσοι συμμετέχουν σε απεργικέ ε, πρόκειται μάλλον για ένα μέσο παραδειγματισμού, μια, τα, μια τακτική τρομοκράτηση και φήμωσης όσων αναδεικρύνουν τον ταξικό και αντικοινωνικό χαρακτήρα της τελείωμενης εκπαιδευτική αναδιάρθρωσης και την καταπάτηση των βασικών εργασιακών μα δικαιωμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ε, υγειονομικού, που ειδικότερα τώρα με τα απογευματινά χειρουργία, την ιδιωτικοποίηση της υγείας, ε, θα το δούμε και στους φοιτητέ. Δηλαδή είναι μία ιδιαίτερα προκλητική διάταξη αυτή του άρθρου 168 παράγραφος 4 και 5. Νομίζω αυτά έχουμε να πούμε για αυτή τη διάταξη. Φυσικά. Mm -hmm. Ναι, ναι, ναι. Ε, θα ήθελα έτσι να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με, με τους φοιτητές ότι είναι έτσι κάπως σημαντικό το παράδειγμα ας πούμε στην Πάτρα όπου τέσσερις φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών καλούνται σε πειθαρχικά. Τα πειθαρχικά έτσι κάπως δεν συνδέονται άμεσα με το νομοσχέδιο Φλορίδη, αλλά είναι μέσα στην ευρύτερη κατασταλτική, και κατασταλτική στρατηγική του κράτους αυτή τη στιγμή, η οποία περνάει και μέσα από άλλους νόμους. Ο νόμος στον οποίο βασίζονται τα πειθαρχικά, αλλά έρχεται και κουμπώνει το νομοσχέδιο Φλωρίδη, σε συνέχεια αυτού του πράγματος είναι ο νόμος ε, Κεραμέσου Χρυσοχοίδη ε, αλλιώς γνωστός ως νόμος 4777 ο οποίος ε, μέσα σε όλες τις διατάξεις που ήταν ε, για την ειδική βάση της χολία, στα σχολεία ε, για τις διαγραφές, για τα πειθαρχικά και για του, την Παναπιστημιακή Αστυνομία ουσιαστικά εισήγαγε και το ζήτημα των πειθαρχικών το οποίο όμως βλέπουμε ότι πρώτον Προς, πρω, ας πούμε να περάσει στη δεδομένη αυτή χρονική συγκυρία, λίγο μετά και όλα στη ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα. Ε, παράλληλα, έτσι κάπως για τη συγκυρία τώρα, ας πούμε, αυτών των ημερών, είναι ενδεικτική και η καταπάτηση ας πούμε, του ασύλου που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, με παραδείγματα τόσο του lockout στο κάτο πολυτεχνείο, όσο και... Ε, τις απαγορεύσεις, φεστιβάλ, όπως των αναιρέσεων στο, στο, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο... όπως και την καταστολή στο Απιθήτα που έχει γίνει μια καθημερινότητα... για τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης. Ε, ωραία. Όχι ωραία αυτά που συγκλήτωσες. <laughs> αλλά ε, γενικά βλέπουμε, ε, να το κάπως να το ανοίξουμε λίγο... Ε, ότι όπως ξεκίνησε να πει ότι συμπληρωματικά όλα αυτά έρχονται από το νόμο Χατζηδάκη-Γεωργιάδη. Το πώς σε όλες τις πτυχές καθημερινότητας συγκεκριμένα των αγωνιζομένων, δηλαδή π.χ. ανθρώπων ε, φοιτητών που παρακολουθούν ε, μια διαδικασία στη Σύγκλιτο, διότι ε, δεν, υπά, δεν υπάρχει εισήτηση και στέγαση π.χ. Ε, ε, Αυτή... Καταλαβαίνουμε τώρα ότι θα είναι αυστηρότερε οι διατάξεις. Τι σημαίνει ότι θα κατηγορηθούν με... Ε, πώς το λένε, πώς πρέπει να το πούμε... Ότι θα είναι χειρότερες οι τους. Ε, Συν της άλλης, είναι ένα άλλο ένα όπλο ουσιαστικά όλο αυτό ε, στη φαρέτρα του κράτους και του κεφαλαίου, διότι... Ε, σε οποιοδήποτε, δηλαδή με όλα αυτά που έχω ακούσει Οπουδήποτε, μιλάμε για συνδικαλιστές δευτεροβάθμια, Μιλάμε για φοιτητές μέσα στα σχολές Οι οποίοι πλέον θα πρέπει να δέχονται τα πάντα διαμαρτύρητα Το ίδιο και για τον κόσμο Δηλαδή ε, αυτό το νομοσχέδιο προφανώς απευθύνεται σε όλους Συγκεκριμένα, ε, όπως είπαμε πριν Παραδειγματικά και εκδικητικά θέλουν να έχουν μια άλλη άποψη έτσι, δεν έχουν την άποψη του κράτους και του κεφαλαίου. Έχουν μια άποψη ότι αυτό δεν, θα, δεν λειτουργεί υπέρ των, των υπόλοιπων στην κοινωνία. Ε, αυτοί οι άνθρωποι θα κυνηγούνται ε, με τον χειρότερο τρόπο και θα αντιμετωπίζουν δίκες πολύ πιο έτσι, ε, σοβαρές ε, από ό,τι άλλοι οι οποίοι, ξαναέπαμε πριν, έχουν ε, τις ασυλίες τους ε, έχουν τους ε, ακριβούς δικηγόρους έτσι, ή μπορούν να δώσουν εγγύησει της τάξη των 500.000 ευρώ ε, μην ξεχνάμε εδώ ότι οι αυστηροποίησεις ποινές στα οικονομικά ιδιαίτερα σε μια τέτοια ε, χρονική συγκυρία είναι κάτι που λυγίζει πραγματικά, δηλαδή το οικονομικό δεν είναι καθόλου εκτός από την έκφανση αυτή τη στιγμή του ανθρώπου, ο καπιταλισμός είναι ε, κατά βάση οικονομικό σύστημα, άρα χτυπάνε και αυτοί σε πράγματα τα οποία, ε, πώς να το πω, εισαγωγικά πονάνε τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι πολύ απλό ε, μετά από μία παρέμβαση σε μία σύγκλιτο ή μία παρέμβαση σε ένα πληστηριασμό οι άνθρωποι που θα πιαστούν απ' έξω σύνολο της εγγύησή του να είναι ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο ούτε δάνειο από τράπεζα πχ δεν μπορείς να το πάρεις. Άρα όλα αυτά συγκλίνουν ότι όντω είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του κράτους, αυτό ώστε πλέον να μην μπορεί να, να αμφισβητήσει κανένας την κυριαρχία του, αλλά και να μην μπορεί να πει στον κόσμο ουσιαστικά ότι υπάρχει και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει μόνο η αφήγηση του κράτους και του κεφαλαίου, υπάρχει και η αφήγηση των ανθρώπων που έχουν ε, άλλα όνειρα και σχέδια έτσι, για, το, για το μέλλον του. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι πάνω σε αυτό ή να περάσουμε στο επόμενο. Ε, ναι, θα ήθελα να είναι δυνατόν να πω κάτι. Ε, τώρα, είναι προφα... η αυστηροποίηση, η τάση δηλαδή, που γίνεται προς την αυστηροποίηση και το φιλοσοφικό μοντέλο από το οποίο προέρχεται και στη νομική επιστήμη, ας πούμε, στους νομικού ε, χώρους Κύκλος, και κύκλους ε, ε, από πού προέρχεται, πώς εκείνη αυτή η σκέψη δηλαδή και ποιοι την ε, ε, εκπροσωπούν, ε, θα περάσουμε στο υπόλοιπο, δηλαδή ας μιλήσουμε μόνο για την αυστηροποίηση των ποινών θεωρούμε ότι η τροποποίηση στο ποινικό κώδικα και τονίζω ιδιαίτερα στο κώδικα ποινική ε, δικονομίας θεωρούμε ότι δεν επιδιώκουν μόνο την αυστηροποίηση για την αυστηριοποίηση και για όλα αυτά που αναφέραμε ε, πριν αλλά θεωρούμε ότι επιδιώκουν, μια, να, την τομή, λένε, επιδιώκουν την τομή στον πυρήνα του δικαίου, αρχικά σε ιδεολογικό, σε ιδεολογικό και κατ' επέκταση σε εφαρμοστικό επίπεδο. Δηλαδή θεωρούμε ότι ο ιδεολογικός πυρήνας του νομοσχεδίου Φλωρίδη, εκκριζώνοντα τις βασικές και τυπικές, αλλά και καθόλου ουσιαστικέ κοινωνικέ αρχές της φιλοσοφίας του δικαίου, Επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τον εντό εισαγωγικών σοφρονιστικό πυρήνα της δικαιοσύνη, που καθόλου σοφρονιστικός δεν είναι, προφανώς... και να το μετατρέψει σε καθόλα τιμωρητικό. Αυτή τη τιμωρητική προσέγγιση θεωρούμε ότι αποκαλύπτει και τον βαθιά ταξικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, αφού η προβολή του εγκλήματος έξω από τι βασικέ γενεσιουργέ αιτίε του, όπω είναι η ανέχεια, η περιθωριοποίηση, ο αποκλεισμό, τελικά. Λειτουργεί και ω ποινικοποίηση τη ίδια τη φτώχεια. Η απόσυρση κάθε πρόνοια, ο ταξικό στιγματισμό και η τιμωρία θεωρούμε ότι οδηγούν στη δημιουργία μια νεοφιλελεύθερης κοινωνική ζούγκλα σε ένα εκφασισμένο καθεστώ όπου η επιβαλόμενη ανέχεια και οι αγώνε εναντίον τη θα αντιμετωπίζονται ω έγκλημα και θα τιμωρούνται. Εκτό αυτού, να βάλουμε και λίγο ένα. Γιατί είπαμε πριν ότι το νομοσχέδιο Φλωρίδη δεν έρχεται πούμε, σε ένα ιστορικό κενό και έπεται πολλών πραγμάτων, μερικά από τα οποία είναι και οι έξι, ας πούμε, οι έξι τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στον ποινικό κώδικα. Να πούμε ότι και όροι κοινωνική τρομοκράτησης και υποταγής της συμβαίνουν στο ιστορικό κενό. Ε, θεωρούμε ότι το νομοσχείδιο Φλωρίδη και μια σειρά ακόμα κατασταλτικών νομοσχεδίων και μέτρων ότι αποτελεί αντανάκλαση της διεθνώ εμπόλεμη κατάστασης του καπιταλιστικού κόσμου. Γιατί το θεωρούμε αυτό, θεωρούμε ότι με τη διαχείριση τη μία ανατρέψιμη καπιταλιστική κρίση να έχει περάσει, όπω ήταν πλέον αναμενόμενο και ιστορικά ευεβεβαιωμένο, ε, στη φάση τη εξω... της εξωτερήκευσή τη και στην εκπέκταση των αιστιών πολέμου. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Ε, θεωρούμε ότι οδηγείται σταδιακά η ανθρωπότητα στην επωνομαζόμενη τελική λύση ενό γάμου παγκοσμίου πολέμου. Και γι' αυτόν τον λόγο συμβαίνει αυτή τη στιγμή μια στρατιωτικοποίηση τη πάλι ποτέ ηγεμονική φιλελεύθερη δημοκρατική λύση εντό εισαγωγικών, άρα και τη Ελλάδα, θεωρούμε ότι θα ήταν αναπόφευκτη. Στην εγχώρια εκδοχή τη, η στρατιωτικοποιημένη διαχείριση τη κρίση αφορά τα δύο πολεμικά μέτωπα. Από την το εξωτερικό, με τι υποφαινόμενε έξωθεν απειλέ που καταδεικνύουν τα υπερρελιστικά νοτοϊκά διευθυντήρια των συμμάχων μα. Και από την άλλη, το εσωτερικό μέτωπο ενάντια στον εντό εισαγωγικών εχθρό λαό. Αυτέ οι δύο αλληλοσυμπληρούμενε εκφάνσει επίθεση, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, αποτυπώνονται στην σπατάλη της εκατομμυρίων για την απόκτηση, για παράδειγμα, ολοένα και μεγαλύτερου πολεμικού εξοπλισμού, στη μετατροπή τη χώρα σε ένα πεδίο εγκατάσταση, εκπαίδευση και εφόρμηση πολεμικών δυνάμεων, τα είδαμε και πριν από εβδομάδε στη Λάρισα, και φυσικά στην άμεση εμπλοκή στα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα τη Ουκρανίας και τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, ε, αποτυπώνεται, θεωρούμε, και στο εσωτερικό μέτωπο μέσω τη εγκαθίδρυσης ενό κατασταλτικού κράτου με αθρώε προεσλήψει μπάτσων, ευψυχνό ποινικοποίηση και γενικότερη καταστολή των διαδηλώσεων και των απεργιών, φήμωση τη δημοσιογραφία και αναβάθμιση φυσικά του νομικού οπλοστασίου του κράτου. Αυτή τη στιγμή οι δύο κεντρικοί άξονες που θεωρούμε ότι καθορίζουν την, εσ... την εγχώρια αστική λοιπόν αφορούν από τη μία την πλήρη ευθυγράμιση και ενεργό συμμετοχή στα εμπόλεμα μέτωπα του ενατοικού συμμαχικού άξονα διεκδικώντας τυχοδιοκτικά ωφέλη από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και από την άλλη τη fast-track εφαρμογή των περίφημων εντό εισαγωγικών μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά τομείς, ώστε να απορροφηθούν τα κονδύλια αιμοδότες του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην καταρρεύσει ο χρεοκοπημένος εγχώριος καπιταλιστικό σχηματισμός. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι για το ελληνικό κεφάλαιο η συμμετοχή στον πόλεμο και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι ένας αδιαπραγμάτευτος μονόδρομος. Ένα κυριολεκτικά υπαρξιακό διακύβευμα για την επιβίωση και την αναπαραγωγή του αν έχω χρόνο μπορώ να συνεχίσω δηλαδή, να το ναι, ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό η σύνδεση ε, αυτού του κομμάτιου με το τι γίνεται γύρω μας γιατί πάντα η σύνδεση υπάρχει απλά εμείς είμαστε απασχολημένοι νομίζω με άλλα ζητήματα και δεν μπορούμε χρειάζεται μια πολιτική ανάλυση πάνω σε αυτό και πολύ καλά κάνεις και μπορεί να συνεχίσει. Ε, ελάχιστο έχω ακόμα ναι, ναι, ναι. ευχαριστώ και για τον χρόνο που μας δίνετε ε, θεωρούμε ναι. ότι αυτή και η κελουλουλικά εμπόλεμη συνθήκη, την οποία περιγράψαμε, απαιτεί ένα ιδιότυπο πολιτικό καθεστώ, μια δηλαδή κατασταλμένη και τρομοκρατημένη κοινωνία. Και εκεί έρχεται δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, για την εξυπηρέτηση και περιφρούρηση των αναγκών του κεφαλαίου. Οι προ το παρόν έμεσε συνέπειε του πολέμου στην τάξη μα, που είναι η ακρίβεια, η ανατιμή, ο πληθωρισμό και άλλα, αλλά και οι άμεσε των μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικοποίηση υγεία και ε, και τα λοιπά, δημιουργούν ένα καθεστώς γενικευμένης ανέχειας και ανασφάλειας, άρα και για εμάς προϋποθέσεις κοινωνικού ή ταξικού αναβρασμού. Και είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπου η στρατιωτικοποιημένη προληπτική αντιμετώπιση του εντό εισαγωγικών εχθρού λαού, αλλά και η επιβολή της κοινωνικού νεκροταφείου απέναντι στον πόλεμο και τις επωνομαζόμενες μεταρρυθμίσει. θα σκορπίσει το θάνατο, την περιθωριοποίηση και τη φτώχεια. Και αυτό θεωρούμε ότι ε, σχεαγραφούν τον πυρήνα της κατασταλτικής στρατηγική, άρα και του ίδιου του νομοσχεδίου, στα οποία, του νομοσχεδίου Φλωρίδη... στην οποία αυτό ανάγεται, δηλαδή και ε, ανήκει. Okay. Αυτά που στο παρόν. Ε, ωραία. Άρα τι, τι ακούσαμε εδώ. Ακούσαμε έτσι... Μία σύμπλευση γενικότερα της πολιτικής ε, του κράτους και του κεφαλαίου της Ελλάδας συγκεκριμένα ε, με την εξωτερική πολιτική η οποία όσο εξωτερική πολιτική έχει η Ελλάδα όσο δεν είναι παπέτε της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών έτσι, ε, όπως είπες και εσύ είδαμε στη Λάρισα τι έγινε είδαμε το πως η Ελλάδα ήταν από τους πρώτες που έστειλε ε, αντί για τρόφιμα όπλα στην Ουκρανία. Είδαμε πόσο ο κύριος Δένδια ε, με μία είπε ότι θα ξεκινήσουν από εδώ ε, και θα συμμετέχουμε, θα υπάρχει συμμετοχή των ελληνικών ε, πολεμικών πλοίων ε, στη Μέση Ανατολή. Έτσι, τα έχουμε δει νομίζω αυτά τε, τον τελευταίο μήνα. Ε, και σίγουρα όλα αυτά συσχετίζονται πάντα ε, με έναν... Ε, στον κοινωνικό αναβ, ε, αναβρασμό που θα και ταξικό που θα υπήρχε ε, και όλα αυτά έρχονται να. και οι αλλαγέ στον ποινικό κώδικα έρχονται να βάλουν ένα φρένο, ένα φρένο, πω, ένας όχι ψυχολογικός πόλεμος Να το πω όπως το είπατε πάλι εσεί, ότι όλα αυτά θα είναι τιμωρητικά. Δηλαδή, ε, και παραδειγματικά σε όποιον άλλον θέλει να αντισταθεί σε αυτά που συμβαίνουν. Ε, δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Ηταν πολύ στοχευμένα ε, ο τρόπος που τα, που τα είπες. Ε, Μπορώ να συνεχίσω με κάτι άλλο γιατί θα πάμε και σε άλλο ένα διάλειμμα. Γιατί σε λίγο έχουμε λίγο τα πιο έτσι, κάποια ζητηματά για τα οποία θα κάνουμε το το ουσιαστικά όλη τη ε, κουβέντα. Τα δύο τελευταία έτσι πριν πάμε στο διάλειμμα, αν και κάπω έχουν. Τα ε, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτά είναι η, α, η αύξηση του κόστους ε, ε, της εξαγοράση ποινής, έτσι. Δηλαδή, ε, αυξάνονται τα πάντα στο σούπερ μάρκετ, π.χ. τώρα, ε, λαϊκίζμε, αυξάνονται όλα τα προϊόντα, ε, δεν θα αυξηθεί και φυσικά η, η, το κόστος ε, το να εξαγοράσει μια ποινή. Δηλαδή, το ίδιο λέγαμε και πριν, ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ήδη στον κόσμο να κάνει πράγματα παραπάνω, ήδη ε, οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει προς αυτόν σε κατεύθυνση ως πρόστιμο ή κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα απεξέλθει. Ε, και βλέπουμε ότι το, οι δίκες και τα δικαστήρια πολλές φορές πλέον λειτουργούν ως μελογιστικά πρότυπα, δηλαδή π.χ. Ε, είναι ένα κάτι το οποίο αποφέρει λεφτά, έσοδα πολύ μεγάλα έσοδα στο κράτος και αυτά τα έσοδα ε, προτείνουν και ψηφίστηκε να μεγαλώσουν και άλλο. Έτσι, ε, και τι σημαίνει αυτό. Ε, ο δικαστής σαν λογιστής λογιστή ε, ε, ε, μετατρέπει τη δίκη σε ένα ισοζύγιο το τι έχεις κάνει θεωρητικά, θεσμικά και ηθικά έναντι σε μια, έτσι, σε ένα αντίτιμο που θα πληρώσεις. Ε, ε, όπως και ε, ο Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για τον περιορισμό στην έφεση Ότι πλέον υπάρχουν περιορισμοί ε, Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι γι' αυτό Λέει θα είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρξει, να καταθέσει την έφεση ε... Ας τα πάρουμε ένα-ένα Ναι, ναι, ναι. Ε, Και θα το... Ωραία Θα εμπιστέψουμε σε αυτό ε, Οπότε το πρώτο τι ήτανε Το πρώτο για ήτανε... Την... Η... Για την εξαγοράσιμη ποινή. Α, εξαγοράσιμη. Ωραία, ναι. Ε, βλέπουμε και εδώ λοιπόν την εισπρακτική σκοπιμότητα του νομοσχεδίου. Ε, επαναφέρεται η μετατροπή της ποινή σε χρήμα και ουσιαστικά επισφραγίζεται ότι η δικονομική μεταχείριση των ε, δραστών, ας πούμε και η πραγματική έκτηση της ποινή του εξαρτάται από την οικονομική τους κατάσταση κάτι που θα συμβάλλει και αυτό στη συμφόρηση των φυλακών σύμφωνα με αυτά που είπαμε και προηγουμένως νομίζω το αναλύσαμε αρκετά σε προηγούμενο στάδιο ε, τώρα για το περιορισμό της δυνατότητας της έφεσης Γιάννη θες να πεις γιατί Ωραία. Ε, γενικά διευρύνεται πολύ η εξαίρεση από το δικαίωμα της έφεσης. Είναι λίγο εξειδικευμένο νομικά και εγώ δεν τα ξέρω ακριβώς στα πόσα... Ούτε, ούτε εγώ δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω πάνω σε αυτό κάπως. Δηλαδή δεν ήξερα καν ότι, υπάρχουν, ότι μπορεί κάποιος να μην έχει το δικαίωμα στην έφεση. Δεν το μου διαφεύγει. Πάντως από κάποιους, μήνες, από κάποιους μήνες και πάνω από τις οποίες έπαιρνε σε ποινή μπορούσε να ασκήσει δικαίωμα τώρα αυξάνονται αυτοί οι μήνες ε, και αποστερείται το δικαίωμα στο δεύτερο βαθμό δικαιωσίας αυξάνεται τέλος πάντων το όριο της της ποινής ε, Απαγορεύεται επίσης η άσκηση έφεσης κατά τη διάρκεια της αναστολής άλλης ποινή και αυξάνονται επίση τα παράβολα και τα έξοδα της έφεσης. Ε, επίσης, περιορίζεται το δικαίωμα αυτό σε όποιον δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τα υπέρογγα παράβολα. Ε, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ήταν δύο μήνες και έγινε πέντε, ε, το ελάχιστο δηλαδή για την έφεση, αν δεν κάνω λάθος. Ε, ναι, αυτό νομίζω δεν έχω. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω γι' αυτό, για το, για το ζήτημα τη έφεση από την αλήθεια. Ναι, δεν χρειάζεται κιόλα. Νομίζω μόνο το ότι υπερδι... κάπως υπερδιπλασιάζεται ο χρόνος ε, αυτός ε, από δύο σε πέντε μήνε. Εκεί ε, αυτό έχει να πει κάτι με όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Ε, λοιπόν, θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα, γιατί μίλησαμε αρκετά και θα επιστρέψουμε έτσι κάπως ε, στα, όχι στο ζουμί κάπως έχουμε μέχρι τώρα αποδελτιώσει ένα, δύο, τρία κάποια πραγματάκια τώρα όπως κάνατε πριν εσείς πολύ καλά θα το συνδέσουμε και με άλλα πράγματα λοιπόν πάμε να περάσουμε σε μουσική ε, τώρα μουσική ωραία, τέλεια επιστρέφουμε σε πολύ λίγο Πάντα στο στούντιο του Radio Reboot Ακούω την εκπομπή Παρίας Σήμερα θεματική εκπομπή για το νέο ποινικό κώδικα ε, Αυτό το τερατούργημα Σήμερα έχουμε τρία πλέον άτομα από το Διαρκή Αγώνα Να μας ε, βοηθάνε σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα Και ενώ δύσκολο ξαναλέω πριν ότι Επειδή ένας ποινικό κώδικας είναι γραμμένος Με δικονομικούς όρους ή με μια ορολογία την οποία για εμάς είναι κάπως δύσκολη ή δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε απόλυτα. Έχουν έρθει εδώ έτσι ε, τα παιδιά, σχηματικά τα παιδιά και μας βοηθούν ώστε να κάνουμε έτσι ε, προσβάσιμο έτσι, αυτό το ζήτημα. Προσβάσιμο για όλους. Ε, <laughs> λοιπόν, ε, σε τι άλλο πάμε τώρα. Θα πούμε τι συμβαίνει για τα ανήλικα. Λοιπόν, με το νέο ποινικό κώδικα, αυτό που άλλαξε με τους ανήλικους ήταν... ότι με τον παλιό πικάπα μπορούσε να επιβληθεί περιορισμό... σε ειδικό κατάστημα κράτηση νέων σε ανήλικους... που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους... εφόσον η πράξη, αν την τελούσε ενήλικο θα ήταν κακούργημα... και εμπερίχει στοιχεία βίασης... στρέφεται κατά τη ζωή της σωματική συγχυρεότητας. Δηλαδή κάποια αριστεία ή ανθρωποκτονία ή βιασμό ή κάτι τέτοιο. Τώρα καταργούνται αυτές οι προϋποθέσεις και αρκεί η πράξη να ήταν κακούργη αν τελούς ενήλικος. Δηλαδή βλέπουμε ότι και εδώ υπάρχει μια αυστηροποίηση και θα μπορεί κάποιος ανήλικος που παραδείγματος χάρη μπορεί να βρεθεί στην κατοχή του με κάποια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών ε, να και είναι πάνω από 15 χρονών, να βρεθεί ε, σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ε, ή με κάποια ποσότητα σε κάποιες προϋποθέσεις τέλος πάντων εκρηκτικών υλών να βρεθεί σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων. Ε, τα αίτη εδώ είναι σίγουρα ταξικά και σε αυτή την περίπτωση... Ε, αυτό, νομίζω. Ναι, οκ. Okay. Ε, σίγουρα, ε, ήταν, ε, με όλα αυτά που έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, ευθυγραμμίζονται απόλυτα με όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή αυστηροποίηση σε κάθε ε, κομμάτι. Και προφανώ δεν θα υπήρχε καμία. Ε, δηλαδή, θα περίμενε κάποιο, να το πω πολύ απλά, ότι το 2024, οι κοινωνίες που σκεφτόμασταν ε, πιο παλιά, με τα επτάμενα αμάξια και την ε, δικαιοσύνη και την ισονομία και όλα αυτά τα, τα χαριτωμένα, ε, η κατεύθυνση ενός κράτους θα ήταν ε, ε, βαθιά. Έτσι, η ανάλυση θα ήταν, πολύ μεγάλη, θα ήταν πολιτική ανάλυση, η ηθική, δηλαδή για ποιο λόγο να φτάσει ένα νεαρό να μην αισθάνεται καλά στο υπάρχον... και να προβαίνει σε τέτοιες ακραίες πράξεις. Και αυτό το συζητάμε διότι αυτή τη στιγμή... τα καθιστοτικά μέσα ε, συνεχώς βομβαρδίζουν τον κόσμο... με την εγκληματικότητα των νεαρών. Έτσι, ανήλικες συμμορίες. Ε, κάτι το οποίο ε, δεν πρέπει να πει ότι δεν ισχύει. Π.χ. δεν πρέπει να πει ότι οι ανήλικοι δεν κουβαλάνε πλέον ε, όπλα. Ε, αυτό ισχύει. Το θέμα είναι ότι αυτό που κάνουμε είναι να αυστηριοποιήσουμε τις ποινές αντί να κοιτάξουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και δεν θα αναλύσουμε για ποιο λόγο συμβαίνει, για ποιο λόγο μπορεί τα ανήλικα να έχουν τέτοια παραβατική συμπεριφορά, διότι είναι, ήλικα, να μεγαλύτερη κουβέντα, γιατί θα μιλούσαμε για το... Ε, τι ευκαιρίες έχουν σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, πώς μπορούν να... Ε, ξεχωρίσουν από τη μάζα με κάποιο τρόπο ε, αν τους έχει εμπνεύσει κάποιος ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής κάποιος άνθρωπος κοντινός τους να προχωρήσουν ή αν η, η αλητή αυτό που λέμε η ζωή του δρόμου του περιθωρίου ε, είναι η μία διέξοδος για να δείξουν ότι υπάρχουν και αυτοί δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη κουβέντα ε, απλά αυτό ήθελα να το σημειώσω για του νεαρούς ότι προφανώς ε, έχει κάποιο στόχο αυτό. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, με αγωνιζόμενους ανθρώπους που να παρακολουθήσουν μια δημόσια υπηρεσία ή κάτι άλλο, αυσυροποιείται η ποινή. η ετσι δεν μας απασχολεί αν ένας νεαρός ε, προέρχεται από κάποιο... Όχι, θα, να το πω διάλειμμα, από από μια οικονομική τάξη η οποία δεν τον έχει βοηθήσει να έχει προοπτικές στη ζωή του... έτσι και να κατευθυνθεί προς την παρανομία. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από αυτό. Μας ενδιαφέρει μόνο να τον πιο αυστηρά. Έτσι. Και αυτό πιστεύουμε ότι θα, θα αποδώσει. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση πολύ σημαντική... την οποία θα πρέπει να την έχουμε κάνει ε, από την αρχή... είναι όταν λέμε φυλάκιση, σοφρονισμός το το σύστημα δηλαδή... Ενα μιλάμε με όρους ε, πραγματικούς. Ότι λέει το σύστημα, έτσι πολύ γενικά, ότι οι άνθρωποι που θα πάνε στη φυλακή θα σοφορνιστούν, θα γίνουν καλύτεροι. Ενώ τα στοιχεία που λέγατε κι εσείς πριν δείχνουν ότι όποιος ε, έχει περάσει μία φορά την πύλη ε, κάποιων φυλακών, έχει νομίζω 70% πιθανότητες να ξαναπεράσει. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι σημαίνει μάλλον πολλά πράγματα... Ε, τα οποία σίγουρα ε, θέλουν μεγαλύτερη ανάλυση. Πάντως, σοφρονισμός δεν συμβαίνει. Ε, αυτό είναι σίγουρο. Όχι μόνο στον ελληνικό χώρο. Σε όλο τον πλανήτη δεν συμβαίνει σοφρονισμός. Και είναι απλά για να είναι κάποιοι άνθρωποι... να δείχνουν έτσι, ότι απονέμεται δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο... στην κάθε κοινωνία ενώ ε, άλλοι άνθρωποι, όπως πάμε πριν, με ισχύ, δύναμη και εξουσία, είναι έξω και ζουν από από πραγματικά από τον ιδρώτα του υπόλοιπου κόσμου, έτσι με την πολυτέλειά τους. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε πάνω κάτι σε αυτό για τους νεαρούς. Ε, όχι, δεν έχω προσθέσουμε. Οκ. Okay. Ε, να πω το επόμενο. Ναι. Το επόμενο κομμάτι που θα ήθελα να με βοηθήσει είναι το «Τι σημαίνει ότι οι αστυνομικοί εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης στην ακροματική διαδικασία». Λοιπόν, ε, ναι, σίγουρα δεν, δεν αδιαφέρει και πάρα πολύ η ουσία με τον τίτλο. Ε, όντως αυτό είναι. Ε, ότι δηλαδή δεν θα είναι ο κανόνας, δεν υποχρεούνται δηλαδή πια ο αστυνομικό. Ε, να κληθεί σε μια κάθε διάρκεια τη, δι, τη διεξιαγωγή μιας ποινικής δίκη. Ε, να κληθεί ως μάρτυρας. Να περάσει δηλαδή την ακρομα, τη βάσανα της ακροματικής διαδικασία, Να του τεθούν ερωτήσεις, να απαντήσει επί του κατηγορηματιρίου. Αυτός όμως ο, ο αστυνομικό ο Μπάτσος ήταν μπροστά στην τέλεση και θα πρέπει να είναι εκεί μάρτυρας. Εντάξει, γενικά τώρα αυτό έχει να κάνει με την πάγια τακτική των, ε, της αστυνομία να βάζει ε, τελείως ε, ε, α, τυχαίους ας πούμε, ε, αστυνομικούς να καταθέτουν. Ή, Ανώνυμα τηλεφωνήματα, ναι, ναι, ναι. Εννοείται ή φέρνει ας πούμε, σίγουρα τους πιο μικρούς, τους πιο μικρούς της δημήδευσης. παρόλα όλα αυτά, είναι, αυτό που είναι σημαντικό, είναι, είναι διπλή σημασία για μένα. Ε, το πρώτο είναι ότι... Είναι το νομικό κομμάτι, ότι είναι βασική, είναι βασική αρχή ε, διεξαγωγή τη δίκη, το ότι ο μάρτυρα πρέπει να, πρέπει να είναι εκεί, να είναι εκεί με τη φυσική του παρουσία. Που, για να το πούμε πολύ απλά, η γκριμάτη που κάνει, έρχεται ε, ένα μπάτο να, να υπερασπιστεί ένα στημένο κατηγορητήριο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά να είναι εκεί και να κληθεί να υπερασπιστεί αυτό το στημένο και εύκολα καταρρύψιμο από έναν δικηγόρο κατηγορητήριο. Ενώ αυτό που θα γίνεται τώρα, έχει τη αντιστολή δηλαδή. Το ότι θα υπογράφει ούτε καν κάποιο παρόν αστυνομικό, θα, θα υπογράφει ένα κείμενο που θα το έχει γράψει κατά πάσα πιθανότητα κάποιο δικηγόρο και θα χαθεί, πούμε, άλλο ένα θα, θα υποχωρήσει άλλο ένα προς προ τα πίσω ο ρόλο του δικηγόρου περάσει αλλά και κυρίω το δικαίωμα που έχει θεωρητικά στην αστική δημοκρατία ο καθένα μα στην υπεράσπιση. Θα υποχωρήσει ένα μεγάλο βήμα ουσιαστικά, γιατί πολλές φορές οι, τα όργανα της τάξης δεν εμφανιζόντουσαν καθόλου πλέον ε, στα, στο δικαστήριο. Ε, γιατί πολλές φορές δεν ξέναν καν ε, με ποιο τρόπο μπήκε το όνομά του ή δεν θέλαν να αντιμετωπίσουν μια πολιτική δίκη, δεν θέλαν να βρίσκονται εκεί. Τώρα ε, πλέον είναι ειλικρινά ένα πολύ μεγάλο βήμα πίσω το να μην χρειάζεται καν να είναι εκεί να έχουν υπογράψει απλά όπως λέει ένα κείμενο από έναν ε, δικηγόρο και να είναι ο, δηλαδή να γίνεται μια δίκη ε, όχι απλά fast track μια απρόσωπη ε, δεν ξέρω πώς να το πω σίγουρα ε, κακό για τον κόσμο τον οποίο μπορεί να κατηγορείται. δεν το συζητάμε και φυσικά και για το δικηγόρο υπεράσπισης αλλά ε, εμείς συγκεκριμένα το έχουμε δει και το έχουμε βιώσει και ε, ε, ιδίες, το έχουμε δει η ισόμαση, εν πάση περιπτώσει, σαν ομάδα. Ε, Μπορείς, τρόφιστα, να μιλήσει για την υπόθεσή της, ας πούμε. Ε, ναι, ναι. Θα ήθελα να εκθέσω έτσι ένα, ένα παράδειγμα δικαστηρίου, το οποίο ήταν ε, το εξής, τέλο πάντων, σαν γεγονός. Πέρυσι, στις διαδηλώσει για τα ΤΕΜΠΗ, είχε πραγματοποιηθεί μια απεργία στις 16 Μάρτη, ε, η οποία ήταν γενική απεργία με πλήθος κόσμου, σωματίων συλλογικοτήτων, τέλος πάντων και πάρα πολύ μαζική για τα δεδομένα έτσι, του το τέλος πάντων των γεγονότων. Ε, απεργία τώρα που μπορεί να είχε δεκάδες χιλιάδες ε, κόσμο που την πλαισίωσε και η οποία ας πούμε εξέφραζε απόλυτα τον το, το, το κοινωνικό παλμό εκείνης ε, της περίοδου αλλά και μέχρι σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι τα τέμπη ε, δεν έχουν δικαιωθεί ε, οι άνθρωποι οποίοι χάσανε του δικού κοντινού ανθρώπου, τέλο πάντων δεν έχουν δικαιωθεί και βλέπουμε όλη την απόπειρα συγκάλυψη. Ε, τι συνέβη λοιπόν σε εκείνη την κινητοποίηση, ε, Όσο είχε ολοκληρωθεί κάπω, είχαν ας πούμε, ολοκληρώσει κάπω την παρουσία του στα περισσότερα μπλοκ και κάπω ο κόσμο βρισκόταν σε αναζήτηση προ τα που να φύγει, γιατί η πορεία είχε δεχτεί έντονη καταστολή με χημικά και τρέξιμα από, από διάφορε δυνάμει σε πάρα πολλού δρόμου. Ε, βρέθηκε ας πούμε, μια δημιουργία η οποία ε, χτύπησε στα τυφλά ας πούμε, κάπως πάνω στο, σε κόσμο έτσι, της διαδήλωσης που αποχωρούσε εκεί στην Πατησίων ε, και μια πάγια επίσης τακτική είναι τους ε, τραυματισμένους διαδηλωτέ για να μην προχωρήσουν ας πούμε, σε μηνύσεις ή οτιδήποτε που μπορεί να φοβούνται να λένε ψέματα ας πούμε, ότι, ότι οι διαδηλωτές οι τραυματισμένοι ας πούμε, πρώτα τους χτύπησαν... Άρα να δικαιολογήσουν ας πούμε, έστω και στα μάτια ακόμα και των ανωτέρων του μια βία πράξη δική του. Άρα ας πούμε, και να νομιμοποιήσουν είτε κοινωνικά είτε στο δικό τους σύμπλεγμα ας πούμε, των αστυνομικών... Το γιατί προχώρησαν ας πούμε, σε ανοιχτά κεφάλια, τελος πάντων γιατί δίρανε κτλ. Οπότε η σύλληψη σε τραυματίες είναι μια πάγια τακτική. Τώρα εκεί ε, έγινε μετά το δικαστήριο. Ε, το, ο βασικός λόγος που κατέπεσαν, η, η, μας είχαν προσάψει ας πούμε, στο, στ, στ, στις, στις ας πούμε, είχαν προσάψει έξι πλημελήματα. Ε, κυρίως έχει να κάνει με τη βία από εμάς προς αυτούς. Αυτή η βία ουσιαστικά καταρρίφθηκε λόγω της παρουσίας των ίδιων των αστυνομικών. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο χαρτί που είχαμε γιατί δεν μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν το αν χτυπήθηκαν, πώς χτυπήθηκαν, πού είναι τα τραύματά τους. Άλλα λέγανε στα χαρτιά που είχαν υπογράψει, γιατί τα συντάσσουν δικηγόροι τους που δεν, που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Και άλλα λέγανε ε, αυ, αυτοί εκεί που ήρθανε. Ε, και αυτό ας πούμε, ήταν το, ο βασικός τρόπος να καταπέσει ε, όλο το κατηγορητήριο, στο γεγονό ότι φαίνεται ότι είναι αναξιόπιστοι και ψεύτες, που πούμε, σε σχέση με τις κατηγορίες τους. Αυτό το χαρτί, εντάξει, δεν ήταν μόνο στην υπόθεση αυτή, Ουσιαστικά είναι ένα μοτίβο στις δικαστικές υποθέσεις που έχει να κάνει κυρίως με πορείε, που θα έρθει, θα κληθεί ο αστυνομικός να καταθέσει, θα γίνουν ερωτήσεις, θα επιδιοχθεί, από τους κατηγορούμενους σε σχέση και με τους δικηγόρους παρέα, να υπάρξουν αντιφάσεις. Και μόνο έτσι θα πέσει το κατηγορητήριο. Ο αστυνομικό έχει μεγάλη ισχύ επίσης στα μάτια μιας έδρα, Ενώ ο εισαγγελέα είναι και αυτό. Οπότε ο μόνος τρόπος να καταπέσει το κατηγορητήριο είναι να φανεί ότι λέει ψέματα. Αλλιώς ένα έγγραφο που υπογράφει η ελληνική αστυνομία, δύσκολο εισαγγελέα θα πιστεί πει, από τον συλληφθέντα πρόσφατο, ε, Περισσότερο από ό,τι από την ελληνική αστυνομία. Οπότε είναι αυτό ουσιαστικά, ότι έχουμε δει κατ' επανάληψη υποθέσει οι οποίε έτσι νικούνται, έτσι κερδίζονται, έτσι αθώνεται ο κάθε, κάθε άνθρωπο που έχει συλληφθεί για κάτι τέτοιο, κυρίω για πορείε. Ε, και όταν αυτό ας πούμε, αφαιρεθεί, ουσιαστικά μάλλον δεν θα υπάρχουν πολύ εύκολοι τρόποι να αθωθεί αυτό ο κόσμο που, που έχει περάσει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό, έτσι, ήθελα κάπως να καταθέσω. Σας ευχαριστώ, Δεν μπορώ να μιλήσω λίγο. Όχι, όχι, δεν πειράζει. <laughs> ήταν πολύ σημαντική παρέμβαση. Και ήταν ε, ουσιαστικά ένα παράδειγμα πραγματικό πάνω σε αυτό που <coughs> συγγνώμη, συζητούσαμε. Ε, λοιπόν, ε, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ε, το πιο σημα... ένα από τα πιο σημαντικά που μπορώ να σημειώσω είναι το ότι... Ε, ναι, αν δεν υπάρχει φυσική παρουσία και δεν μπορεί ο συνήγορος να ουσιαστικά να μιλήσει και να εκθιάσει την αθλειότητα μιας ψεφτικής, ε, ε, ενός ψεύτικου συμβάντος, ότι χτυπήθηκε ένας αστυνομικός ενώ έχει χτυπήσει άλλα δεκα άτομα πριν, ε, πριν δηλώσει οτιδήποτε. Αν δεν υπάρχει από εκεί μπροστά, ως ε, έγκριτος ε, πολίτης ο αστυνομικός είναι μια καλής κατηγορίας πολίτη. Έτσι, ε, φυσικά και θα πιστέψουν αυτόν ε, και όχι έναν άνθρωπο που έτσι, ήταν στο δρόμο. Μπορεί να έχει περίεργα μαλλιά ή οτιδήποτε. Γιατί μέχρι και το πώς πηγαίνει ο κόσμο ε, ντυμένο ε, στο δικαστήριο δίνει πάντα κάτι έτσι, στο, στη δίκη. Ε, λοιπόν. Τώρα το επόμενο που είχα σημειώσει είναι κάτι θέλεις να σημειώσει για το μικτό ορκοτό. Ε, είχαμε κιόλας και την εκδίκαση της, ε, της υπόθεση του Κολονού. Ναι τίποτα. Μια πρόταση ουσιαστικά ε, που εντάστηκε αυτό στη γενικότερη κατεύθυνση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Ε, Προβλέπεται και πέρασε κιόλας ας πούμε... Ε, να μειωθεί ακόμα περισσότερο η, α, η αρμοδιότητα των, ε, του μεικτώρικου του δικαστηρίου ε, γιατί είναι πολύ αρνητικό αυτό και γιατί η, πραγμα, η πρόσφατη πραγματικότητα έρχεται να μας το επιβεβαιώσει γιατί η, η, το, η διαφορά του μεικτώρικου του δικαστηρίου από τα υπόλοιπα είναι ότι υπάρχουν και ένορικοι δηλαδή πολίτες, καθημερινή απλοί, οι οποίοι για κάποιο καιρό αναλαμβάνουν μια συγκεκριμένη υπόθεση ε, Συνήθω. Είναι πολύ καλό όπλο για ένα δικηγόρο σε συγκεκριμένες υποθέσεις να μπορεί να πάει στο μικτόρπο το δικαστήριο και να πούμε ότι οι Ένορικοι και αυτοί συνήθως ε, παίρνουν τη δουλειά τους σοβαρά. Και το βλέπουμε και τώρα πρόσφατα ε, με το μίχο ε, όπου ουσιαστικά η ενοχή του κρύθηκε στους των, ε, από τις ψήφους των Ένορκων. Ε, και όχι των δικαστών, οι οποίε ήταν όλες αθωτικέ. Η πρόταση του εισαγγελέα του ήταν αθωτική, για τα, όχι για όλα, αλλά και τα κύρια για, τε, κατη, για τις κύριες κατηγορίες, αλλά η, δεν έπισε τους ενορκούς ε, με όλα αυτά που έλεγε. Δηλαδή, αυτά που έλεγε ήταν ε, φρικιαστικά, ότι ήταν ρωτευμένος και διάφορα άλλα έτσι... Okay. Και, και... Σίγουρα, και σίγουρα μπορεί να έχει και μια μεγαλύτερη επιρροή ε, το λεγόμενο κοινό περιοδικαίο αίσθημα, δηλαδή η, η, η πίεση που ασκείται από το εκάστοτε κίνημα ε, στη διάρκεια της τη της δίκης. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ε, οπότε πρέπει, ήταν, σημα, ήταν σημαντικό να αναφερθούμε και στα μικρά αρκωτά. Ε, αυτά. Το οποίο πλέον παύει... Έχει, έχει, δεν θυμάμαι ακριβώ ε, τις αλλαγέ της αρμοδιότητα Για να είμαι Αλλά έχει, ακόμα, μειώνεται ακόμα περισσότερο Το πεδίο της αρμοδιότητάς του Οκ okay. Λοιπόν ε, Τώρα πάμε πέτσι, σε μια λίγο πιο μεγάλη ερώτηση Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος ε, Η ερώτησή μου Σε εσάς είναι η εξής Αν είναι ο νέος ποινικός κώδικας Εργαλείο ταξικής καταπίεσης ε, Αυτό να μην το συνεχίσω γιατί είναι τεράστια ερώτηση, δεν χρειάζεται. Ε, και γιατί φυσικά ναι. είναι εργαλείο ταξικής καταπίεσης σε ο νέος ποινικό κώδικας. Ε, η, αλή, η αλήθεια είναι ότι το αναφέραμε και πριν κάπως. Ε, αλλά... Θα, ξανά, θα προσπαθήσουμε κάπως να το πούμε με αδιαφερετικά λόγια. Ε, Καραχάς, ναι, είναι προφανές ότι ε, ο νέος ποινικό κώδικας και ο κώδικας ποινικής ε, δεν συνιστά, στην, όπως λέει ο τίτλος του, στην επιτάχυνση της ποινική διαδικασία, ε, Είναι προφανές και από όλα όσα έχουμε πει πριν, από την ανάλυση που κάναμε, αλλά και με, με διαφορετικές αναλύσεις. Νομίζω καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι είναι εργαλείο ταξική καταπίεση και φυσικά για πολιτική καταστολή, αντιεξέγερση, όπως το λέει ο καθένα. Ε, είπαμε ότι δεν είναι, δεν είναι μόνο, δεν, αυτό δεν φαίνεται μόνο από την αυστροποίηση των ποινών. Είναι το γενικότε, τη γενικότερη ατμόσφαιρα και τη φιλοσοφία την οποία διέπει το σκεπτικό που έχει ο συγκεκριμένος νομοθέτης, ε, που δεν ξέρουμε αν ήταν νομοθέτης, γιατί δεν υπήρχε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, αλλά, εν πάση περιπτώσει... Ε, Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα άκρος αντιεπιστημονικό απονομική σκοπιά νομοσχέδιο... ...ότι διακατέχεται από αυτό το πνεύμα της τιμωρητικής δικαιοσύνης. Συντελεί είναι απειλή για την τάξη μας... ...ακριβώς γιατί θέτει οικονομικά κριτήρια στην απονομή τη δικαιοσύνης... ...όπως είναι οι αναβολές όπως είναι ε, η, μετα η δυνατότητα μετατροπή τη ε, ποινή σε χρηματική. σε εξαγορά, σε, ε, σε, ε, σε χρηματικό πρόστιμο. Ε, τι... Είναι αυτό. Ε, γιατί άλλο. Γιατί λόγω, εννοείται λόγω τη καταστολή ε, που θα βιώνουν άτομα τη τάξη μα, στι πορείε, στο εργασιακό του χώρο. Ε, Ναι, νομίζω αυτά είναι άλλο, τα κύρια. Ναι, είπαμε κι άλλα η Αλικαή. Να αντιδράσει, μην δε μορφωθείτε. Σίγουρα, μέσα στην εκπομπή είπαμε <συσχε> πάρα, πάρα πολλά. Να συμπληρώσει τι θέσει. Θα, θα συμπλήρωνα ότι κυρίω με ποιο τρόπο, πούμε, εγώ αντιλαμβάνομαι το εργαλείο ταξική καταπίεση. Ότι σε μια συνθήκη όπου η μισθή είναι χαμηλή, που δεν υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει εργασία, που η ακρίβεια τέλο πάντων θερίζει τα πάντα κτλ. Υπάρχει στεγαστική κρίση. Τέλο πάντων, είναι όλα αυτά τα οποία όλοι μα τα παρατηρούμε. Ε, σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη, ε, ουστικά οι οργανώσει, τα σωματεία, οι συνδικαλιστικοί φορείς και τα λοιπά πρέπει να αντισταθούν για να βάλουν κάπως ε, ένα φρένο σε όλο αυτό το κύμα η φτώχεια, πούμε, που, που συντελείται. Αυτό ακριβώς το φρένο για να το βάλουν ε, θα πρέπει ας πούμε, κάπως, ε, κάπως, ας πούμε, να, να είναι κάποια πράγματα από αυτά που κάνουν να μπορούν να τα κάνουν. Τι σημαίνει αυτό? Να μην είναι παράνομες οι διαδηλώσει, είδαμε το νομοσχέδιο πούμε, για τις διαδηλώσει, να μην είναι παράνομες οι απεργιακέ περιφρουρήσεις σε χώρους ας πούμε, δουλειάς, για παράδειγμα, όπως, όπως, όπως της Κόσκο, για παράδειγμα, που έλεγε συγκεκριμένα, νομίζω, ο ο Γεωργιάδης, ότι αυτό το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη... Έρχεται γιατί δεν θέλουμε να μπορούν να κάνουν αυτό που κάνανε στην Κόσκο την προηγούμενη χρονιά. Άρα να μην μπορούν να κάνουν απεργιακή περιφρούρηση. Και πώς ε, αυτό το πράγμα ε, βάζει και ένα ακόμα πιο έντονο ταξικό μέτρο. Λέει ότι αν το κάνουν να υπάρχει πρόστιμο. Άρα ο εργάτης, ο φτωχός, ο καταπιεσμένος όχι απλά δεν θα σκεφτεί να αντισταθεί γιατί θα έχει τη, μια δικαστική δίωξη η οποία θα του στοιχίσει λεφτά αλλά θα έχει και ένα πρόστιμο από μια αρχής και παράλληλα πούμε, η διαδικασία του να μπει σε κάτι το οποίο μπορεί να παρανομοποιηθεί σε έναν αγώνα ο οποίος μπορεί να στοιχείσει δικαστικά σημαίνει ότι από πίσω χρειάζεται απεργιακό ταμείο χρειάζεται ταμείο λεγγύης από το κίνημα το ίδιο σε περίπτωση πούμε, που υπάρξουν τέτοιες διώξεις με υπέρογγα δικαστικά έξοδα σε συνδυασμό με πρόστιμα που μπορεί να τεθούν και άρα... Ο ήδη, ο ήδη φτωχός, που πούμε, εργάτης, ε, φτωχοποιείται κι άλλο και υπάρχει μια διαδικασία οικονομικής αφέμαξης, παράλληλα με, μια, ε, με ένα κλειό που σφίγγει ε, δικαστικά, δικονομικά, με την έννοια του, το, του απειλούν πούμε, την ελευθερία του. Του απειλούν, οπότε, και την ελευθερία του, αλλά και την οικονομική του επιβίωση, το ότι θα μπορεί να πληρώσει το ενίκιο, το ρεύμα κτλ. κτλ. Οπότε, ουσιαστικά ο ποινικός συνδυάζει αυτά τα δύο στοιχεία. Συνδυάζει τα πρόστιμα, την ακρίβεια στο να μπορέσει να έχει υπεράσπιση, το πόσο ακριβό είναι αυτό, την ακρίβεια στο πόσο κάνουν τα παράβολα και κάνει α πούμε αδύνατο για ένα φτωχό άνθρωπο το δικαίωμα της υπεράσπισης. Αυτό κάπως θεωρώ έτσι σαν κατακλίδα αξίζει πούμε να, να το έχουμε στο νου μας. Δεν ξέρω αν θέλουν να συμπληρώσουν κάτι και τα παιδιά. Ναι. Ε, τώρα δεν ξέρω ναι, αν θέλουμε κάτι να συμπληρώσουμε Γενικά από όλοι κάτι νομίζετε Κάτι που δεν αναφέραμε ε, Κάτι που έμεινε χωρίς να το απαντήσουμε Γιατί δεν κάπως εδώ έχουν τελειώσει οι δικές μου ερωτήσεις Δηλαδή ε, τι περισσότερες απαντήσαμε Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής Και μερικά πράγματα εντάξει, δεν έχουν ε, αξία να αναφερθούν πάνω από δύο φορές σίγουρα ε, αυτό, κατά τι ναι, τα περισσότερα τα έχουμε πει. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο ή αν έχουμε ξεχάσει κάτι εμεί να πούμε, ή το τελευταίο κομμάτι θα είναι τι κάνουμε εμεί για αυτό το ζήτημα. Τι κάνουμε εμεί, και όταν λέω εμεί, ε, ο κόσμος που ε, αγωνίζεται, ο κόσμος που θέλει να, ε, να αποζητά τα όρια τη ελευθερία του. Τι κάνει ο κόσμος γι' αυτό. Έχει δηλαδή, οκ, okay, το κράτος κινείται σε μία αυστηροποίηση. Δεν πρέπει και ο υπόλοιπος κόσμος, ε, ε, ο κόσμος ο οποίος έχει ταξική συνείδηση, να κατευθυνθεί κι αυτός κάπου. Εντάξει, για αρχή πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν έχουμε απάντηση σε αυτό. Ε, γιατί αν είχαμε απάντηση δεν θα, ήμασταν, ε, δεν θα ήταν αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Ε, Παρ' όλα αυτά, με τις δικές μας δυνάμεις μπορούμε... Να κεντροβαρίσουμε έστω σε μια κατεύθυνση που θεωρούμε ότι συνιστά ένα σωστό τρόπο αντιμετώπισης της νομοθέτηση τέτοιων νομοσχεδίων και γενικότερα μια κατεύθυνσης της εποχής με βάση τις, τις σημερινές συνθήκες και συγκυρίες και για το κίνημα και για την κοινωνία. Δεν θα φύγουμε εγώ τέτοιο, αυτό θέλω να πω με λίγα λόγια. Ε, θεωρούμε ότι θα ήταν ανώφελος ε, βερμπαλισμός μέσα στο σημερινό περιβάλλον των ιδιαιτέρως αρνητικών κοινωνικών ταξικών συσχετισμών με την ε, γνωστή κινηματική επιστοχώρηση και τον επαδεκατισμό από τη μία και τον νεοφιλελεύθερο δοσοτήρα από την άλλη ε, Θεωρούμε λοιπόν ότι θα ήταν βερμπαλισμός να ισχυριζόμαστε ότι είναι άμεσα εφικτό να διεκδικήσουμε επέκταση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, και των ελευθεριών μας Όμως... Θεωρούμε ότι αυτή η αμυντική μας τοποθέτηση δεν πρέπει που να είναι με την τοπάθεια, με την οριοθετημένη αντίσταση ή τη μίζερη αποδοχή. Το ακριβώς αντίθετο. Θεωρούμε ότι σήμερα η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας απέναντι σε ένα καθεστώς ομίσκατικής βίας και καταστολής, θέμα που συχνά, πούμε, για τον αναρχικό χώρο και γενικό, αποτελούσε ταμπού, ε, εμείς θεωρούμε όμως ότι στη συγκεκριμένη ε, συγκυρία η περάσπιση των δικαιωμάτων μας απέναντι σε ένα τέτοιο καθεστώς απαιτεί σκληρούς και ενυποχώρητους αγώνες ε, τολμώντας πλέον να πούμε ότι για την περιφθούριση των κατακτήσεων που κερδίθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με αίμα απαιτείται για ακόμα μία, χρόνια, ακόμα μία φορά αίμα οπότε αυτή είναι η κατεύθυνση δηλαδή, θεωρούμε ότι τώρα πρακτικά είναι προφανέ ότι χρειάζονται μαζικέ ε, διαδηλώσει ε, και παράλληλα, ε, δεν ξέρω αν θέλουν να, να συμπληρώσουν και τίποτα άλλο οι συντρόφησε, αλλά σίγουρα χρειάζεται, ας πούμε, ε, ένας τρόπο, ε, χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο να ε, το επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα στον κόσμο, να ενδιαφερθεί ο κόσμο ε, για το, το τι ψηφίστηκε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αλλά και γενικότερα γιατί είναι πολλά τα ζητήματα τη επικαιρότητα και, και δεν έχουν διαφορετικέ αξίε, α πούμε. Ε, και ένα προσωπικό σχόλιο εγώ θεωρώ ότι εκτός από μαζικές διαδηλώσεις δηλαδή οργάνωση σωματεία και όλα αυτά που, τα όρια που λέμε, ε, θεωρώ ότι χρειάζεται και ένα επίσης μαζικ, μαζικό ε, κίνημα ας πούμε στο οποίο θα αψηφά το συγκεκριμένο νόμο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ε, όπως πριν η συντρόφηση ας πούμε, η, η, για το ότι θα διεκδικούμε κυριολεκτικά στι διαδηλώσεις Τη, λο... τη λορίδα του δρόμου, αυτό, σε αυτό αναφέρομαι. Ναι, εκτός από το θεωρητικό, δηλαδή, ουσιαστικά στην πράξη, να σπάμε ε, την καθοδί... το που μας οδηγεί το κράτος. Ναι, καλώς ή ξέρουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν πέρασε έτσι θεωρητικά. Θα δούμε τις, ε, και βλέπουμε και θα δούμε τις, ε, ε, πολύ άμεσα τις συνέπειες του. Εντάξει, δεν είμαστε όμως εδώ ούτε για να ιδιωτεύσουμε, ούτε για να μα πιάσει κατάθλιψη. Θε, ούτε βέβαια για να φύγουμε, να είμαστε τελείως τελείως της πραγματικότητας. Έτσι πρέπει να, δεν, δεν πρέπει να δημιουργούνται τέτοιου είδους τρευλώσεις. Ε, το ζήτημα όπω είπαμε δεν αφορά μόνο το κίνημα. Αφορά την τάξη μα είναι ένα πολύ ευρύ ζήτημα και έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει επαφή και την ε, διεκδικήσα, διεκδικήσαμε. Το προσπα, προσπα, προσπαθήσαμε να την να βρούμε και να είμαστε και γενικά, να είμαστε να σε επαφή με το υποκείμενο. Ε, αλλά προφανώ. Έχουμε και γνώση τη κατάσταση τη γενικότερη. Δεν, δεν μπορεί να είμαστε σύννεφα. Ε, θα ήθελα έτσι να συμπληρώσω ε, κάποια πράγματα. Ε, αρχικά, ναι, σε σχέση πούμε, με, το, με το νέο ποινικό κώδικα ε, και το πώς εμείς θα αντισταθούμε σε αυτό, α πούμε το νέο ποινικό κώδικα, όπως και το πώ θα αντισταθούμε... στην κατάργηση του ασύλου, όπως και το, γιατί είναι παρεμφερή ζητήματα... όπω και το πώ θα αντισταθούμε στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει από τη μία ο αυτοτελής αγώνας... που εντάσσει πούμε, στο προσκήνιο το ίδιο το νομοσχέδιο... ο οποίο κάπως δόθηκε και κάπως συντηρείται... αλλά έχει πέσει, πούμε, να το πω έτσι. Ε, υπάρχουν όμως συζητήσεις, εκδηλώσεις ίσω και κινητοποίηση σε μικρότερο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, με προμετωπίδα αυτό το ζήτημα έχει δοθεί και δόθηκε ουσιαστικά το διάστημα πριν την ψήφιση, όπω περιγράφηκε και στην αρχή τη εκπομπή, που είπαμε ας πούμε, και για του δικηγόρου, τι ειδικέ του κινήσει και παράλληλα το, το κίνημα που δημιουργήθηκε, που κατέβηκε στον δρόμο τη μέρα ψήφιση. Αυτό όμω είναι μια πάρα πολύ μικρή εικόνα του πώ αντιστεκόμαστε στον ίδιο τον νόμο. Η μεγάλη εικόνα είναι το πώς δεν θα εφαρμοστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης. Αλλά ο τρόπος πούμε, να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο είναι ουσιαστικά να είμαστε σε όλα αυτά τα πεδία, τα ανοιχτά, τα κοινωνικά, τα ταξικά, στα οποία το νομοσχέδιο έρχεται να τα μπλοκάρει, να τα απομαζικοποίησει, να τα απενεργοποίησει και ουσιαστικά εκεί θέλει να επιτεθεί. Άρα... Σε εκείνα ακριβώ τα παιδεία που δεν είναι άλλα πούμε, από τις γειτονιές, στις χώρους δουλειάς, στις σχολές. Σε αυτά ακριβώ τα παιδεία όπου θα δοθούν μάχες και αυτό είναι το μόνο δεδομένο γιατί η τάξη μα αυτή τη στιγμή βιώνει μια τεράστια επίθεση πούμε, από την αστική τάξη. Ε, το μόνο δεδομένο είναι ότι θα υπάρξουν αντιστάσεις. Αυτό το οποίο έχουμε χρέο είναι να τις ε, κάνουμε να είναι ανυποχώρητε να μην μας επηρεάσει πούμε, το ότι η κατασταλτική μανία του κράτους πούμε, είναι εδώ και θα, θα έρθει για να πολεμήσει πούμε, τις όποιες από τα κάτω αντιστάσεις, να τις δυναμώσουμε και κάπως να καταφέρουμε να τις συντονίσουμε και να τις οργανώσουμε. Επομένως, πούμε, αυτό που θέλουμε να μείνει στο μυαλό του, του καθένα που μας παρακολουθεί είναι ότι υπάρχουν διαδικασίες οργάνωσης, υπάρχουν συνελεύσεις γειτονιά, υπάρχουν σωματεία και παράλληλα υπάρχουν και πολιτικές οργανώσεις οι οποίες επιδιώκουν ε, μέσα από τη μαζικοποίησή τους να μπορούν να δώσουν τις ε, αναγκαίες απαντήσεις και όχι τις απαντήσεις που μπορούν τώρα. Άρα ε, είναι σημαντική οργάνωση ε, σε όλα τα παιδιά και στο συνδικαλιστικό αλλά και στο κεντρικό πολιτικό και παράλληλα... Είναι σημαντική και η συμμετοχή μας στους ε, ταξικούς αγώνες που δίνονται αυτή την περίοδο και σίγουρα δεν μπορούμε να ξεχνάμε την απεργία στις 17 του Απρίλη αλλά και την 1η Μάη που είναι πολύ κοντά ε, και αυτές τις δύο ημερομηνίε να τις ε, μετατρέψουμε σε μεγάλα κινηματικά ραντεβού όπως ε, υπάρχει και ανάγκη και ένας ευρύτερο ε, κοινωνικό αναβρασμός ενάντια πούμε, στη, στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στους χαμηλούς μισθούς, στη στεγαστική κρίση, ε, σε όλη αυτή την επίθεση πούμε, που βιώνει η τάξη μας. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι όλοι και όλες πρέπει να είμαστε στι απεργίες του επόμενου διαστήματος, αλλά και να επιλέξουμε πούμε, την οργάνωση και όχι ας πούμε, την ητοπάθεια. Πολύ ωραία. Τα κρατάμε όλα αυτά ως ε, προτάγματα τη συλλογικοποίηση των αρνήσεών μας, ε, τη συμμετοχή έτσι, στα κοινά, εγώ το λέω γενικά, αλλά στι διαδηλώσει ε, που προφανώς μας απασχολούν ε, σίγουρα και σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, από την γειτονιά που μένουμε, όπω είπε, στον εργασιακό μας χώρο, ε, έτσι θέλει παντού δουλειά. Έτσι, αυτό λέμε εμείς, ε, δουλειά. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται κουβέντα, αυτό. Τι άλλο μένει. Νομίζω ότι αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, φτάσαμε στο τέλος. Εδώ να πούμε χωρίς να θεωρείτε ότι αποποιείται η ευθύνη μας, ότι δεν ξαναλέω, πηγεί ούτε εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, πώς το λένε, ηχολήπτης και παρουσιάστης εκπομπών, αλλά αυτό είναι το νόημα το ότι οι άνθρωποι που τους απασχολούν ζητήματα και θέλουν να δώσουν λόγο του από τα κάτω, έτσι να είναι εδώ και ουσιαστικά τα μηχανήματα και όλα αυτά, τα μικρόφωνα, να γίνουν μέσω ε, για να ακουστούν κάποια μηνύματα. Και το μήνυμα είναι πολύ απλό. Mm. Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο, με ελευθερία και ενάντια στα καθάρματα της εξουσίας. ξέρω αυτό είναι δικό μου. Δεν, θέλω να... <laughs> <laughs> δεν το είπε η ομάδα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ το Γιάννη Νεφέλη και την Άννα που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ε, αλλιώς, εγώ μόνος μου δεν θα μπορούσα να θα είχα διαβάσει ένα κείμενο περί του ζητήματος και μέχρι και ο σχολιασμός μου θα ήταν πολύ απλός. Ε, Προσέσατε πολλές πληροφορίες οι εγώ δεν τις κατήχα και δεν θα μπορούσα να τις... Ε, κοινωνίσω ε, κοινωνήσω στον κόσμο, ε, αυτό. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δόθηκε. Ε, αυτό, να πούμε για την απεργία στι 17, να έρθει ο κόσμος. Ε, αυτό, δεν ξέρω, είναι φέλη αν, αν έχουν να πουν κάτι. Όχι, ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση και την παρουσία μας εδώ. Τέλεια. Ε, το μικρόφω... Τα μικρόφωνα, ουσιαστικά, της εκπομπή παρία, θα είναι πάντα ανοιχτά για ό,τι θέλετε να ε, κοινωνήσετε να επικοινωνήσετε με τον κόσμο ε, Αυτό Την εκπομπή θα την βρείτε ηχογραφημένη σε λίγες μέρες στο Mixcloud αλλά και στο archive.org ε, Αυτά από τον Παρία για αυτή τη βδομάδα ε, Να έχετε ε, μια υπέροχη υπόλοιπη ημέρα εδώ στην Ηλίολη, στη Αττική με τους τουρίστες να έχουν κατακλείσει τις ζωές μας και να ανεβάζουν το, το πρεστίζ αυτής της πόλης πραγματικά λοιπόν, καλή συνέχεια ότι τι αν κάνετε, ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. Εμείς.